Καλησπέρα σα κύριοι και κύριοι, κύριοι, και κύριοι. Μακροκοσμικές προκλήσεις. Δεύτερη εκπομπή που κάνουμε σήμερα το βράδυ με εγκλεισμό. Δεύτερη εκπομπή που δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι στο studio, live μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σήμερα είμαι τέσσερις καλεσμένοι, ένας περισσότερος, μία περισσότερη μάλλον. Έχουμε κοντά μας και την κυρία Κατερίνα Πονηράκη, φιλόλογο, όπως επίσης και η ερευνήτρια. Κοντά μα επίση, με το βράδυ είναι ο Καλ, είναι ο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη και ο Σέργιο Νίν από την Αθήνα. Που θα μιλήσουμε για ένα θέμα που άπτεται πάλι τη πραγματικότητα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο το τελευταίο διάστημα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει και τι προηγούμενε που έχουν γίνει από το σταθμό. Ε, σήμερα το βράδυ θα μιλήσουμε για το ποιο λόγο πιστεύουμε. Για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτού του είδους η πανδημία. Για ποιο λόγο γίνονται, γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάποια μεγάλα γεγονότα στην ανθρωπότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανώς ή να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αντιμετωπίσει πιθανά συμπτώματα αυτού του ιού. Και το τρίτο μέρος τη εκπομπής αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε το πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το, το οποίο συμβαίνει και τον ε, εγκλεισμό αυτό του καθενό στο σπίτι. Είμαστε σχεδόν στην εποχή του μένουμε με στο σπίτι. Πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό τον χρόνο για τον εαυτό μα, για του δικού μα, την οικογένειά μα ή ακόμα και για κάποιον πιο πνευματικό λόγο. Να ξεκινήσουμε με τον Καλ. Καρλ, καλησπέρα. Πώ είσαι, τι κάνει. Καλησπέρα, Λουκά. Δεύτερη εκπομπή μαζί, εδώ σε κατοίκον περιορισμό. Έχω αρχίσει... Είναι Επαρχίσει... περίεργη Επαρχίσει... Επαρχίσει... η αίσθηση του να μην μπορώ να είμαι μέσα στο studio του Radio. Κοίταξε να δει τι γίνεται, να σου πω κάτι. Ε... Εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή, γιατί όσοι έχουν μπει και έχουν ακούσει ή και οι φίλοι που έχουν ακούσει πριν βγούμε στον αέρα τη μουσική που παίζουμε με το τι ποιότητα ήχου βγαίνουμε, σε σχέση με το παρελθόν. Έχω νιώθω σαν να μου είχε έρθει μόνη και να μου λέει έλα εδώ, αλλά δεν φεύγει ο με το σπίτι. Σε νιώθω λίγο περίεργα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε να την... Πρώτα να τη διαχειριζόμαστε χωρίς να έχω τις γνώσεις της θρησκευτικέ μεταφυσικές ή ψυχολογικές των, και αρχαιοελληνικές βεβαίως των συνομιλητών mm. εδώ. Ε, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό το αντιλαμβάνομαι ως μία δοκιμασία του νου. Διότι όπως έγραψα και προχτές στις προβλέψεις του μήνα μας έχουν πλασάρει αυτή τη στιγμή, όποιος το έχει στήσει το παραμύθι αυτό είναι μεγάλος μάγκας γιατί παίζει με δύο αρχέγονα ένστικτα του ανθρώπου. Με το αίσθημα του να είμαι υγιής και το αίσθημα να έχω την ελευθερία. Στο όνομα της ελευθερίας έχουν γίνει τεράστια πράγματα και αυτή τη στιγμή σε έχουν εκλοβισμένο μέσα στο σπίτι, έχει παραλύσει η οικονομία και αυτό που έρχομαι εγώ να πω είναι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρήσιμο και δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρήσιμο γιατί όχι τόσο για εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όσο στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, ανεπτυγμένες σε οικονομικό επίπεδο μιλάω, εύχομαι πραγματικά, και κρατήστε αυτό που σας λέω, οι αυτοκτονίες οι οποίες θα συμβούνε από την καθίζηση της οικονομίας να μην υπερκεράσουν τα θύματα του κορονοϊού. Γενικά, είναι μια περίοδος η οποία ο κορονοϊός πρέπει να το δούμε σαν ευκαιρία και πρέπει να το δούμε γιατί ζούμε εν 2020 και σιγά σιγά μας, μας βάζουνε μάλλον σε μία διαφορετική, από ό,τι είχαμε συνηθίσει, πραγματικότητα. Ε, θεωρώ ότι η σημερινή εκπομπή έχει να δώσει πράγματα στους φίλους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι, ε, θα τα πούμε, ε, είναι πολύ αξιόλογοι και κυρίως ε, έχουν δώσει δείγματα γράφης. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, Uh, το μόνο που έχω να πω είναι ότι η Ουράνια για να μιλήσω εδώ από το δικό μου σκέλος, αυτά τα είχε προβλέψει. Είχα χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και αρκετό καιρό και ήμουνα κάτι σαν το αυτιστικό της παρέας, αλλά τώρα νιώθω δικαιωμένος και πραγματικά σας λέω δεν θέλω να νιώσω δικαιωμένος για αυτό που έρχεται, διότι αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι το τρέιλερ. Mm. Αυτά. Έχω να πω ότι, όταν πάρει έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς συνόγως το περιέγραψες, ε, όσο παρακολουθούν, σίγουρα θα το έχουν δει ότι το έχεις προβλέψει αρκετό καιρό πριν, τυχαίνει να έχουμε κάποιους κοινούς μαθητές. Και εντωλώς συμβδοματικά, μάλλον όχι συμβδοματικά, αλλά έτσι είναι, ο χρόνος που βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, των ξενογλωσσών, ήταν για κάποια πιστοποιητικά, ήταν αυτό το μήνα. Και έτυχε να μιλήσω με κάποιους μαθητές που έχουμε κοινού. Και μου λένε, ο Κάολ το είχε πει. <laughs> το είχε πει ότι θα έρθει αυτό. Βιώνουμε επίση, θυμόμαστε, όσοι θυμόμαστε στην αρχή της οικονομικής κρίσης στην Αθήνα, στην Ελλάδα και πόσους νεκρούς είχαμε από και πως βγαίνανε στα πολιτικά παράθυρα τότε, σε διάφορες εκπομπές, πρωινές, πρωινές, μεσυγκρατινές, και λέγανε ε, που σπαθούσαν να δώσουν την αιτία των αυτοκτονιών αυτών σε άλλα γεγονότα και κάποιοι επίσης μειώνανε ε, την, ε, το γεγονός αυτό ή το, ε, το υποβαθμίζανε σε σχέση με το πόσο δράμα είχε προκαλέσει. Είναι γεγονό ότι πολλοί κόσμος δεν μπορούν να διαχειριστεί. Ε, αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι του εγκλισμό και δικαιολογημένα κιόλα είναι μια δοκιμασία. Ε, Απ' την άλλη μεριά, μα περιμένουν πάρα πολλά μπροστά, όπω ανέφερε και εσύ. Είναι το τρέιλερ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ότι μπορεί να το αυτό βιώσουμε αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά σίγουρα οικονομικά, ήδη μιλάνε, είχαν δει και στι προηγούμενε εκπομπέ, ότι ε, βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενό παγκόσμιου κράχ. Um, Γιώργο από Θεσσαλονίκη, τι λε. Καλησπέρα σε όλου. <coughs> <coughs> Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Ε, συμφωνώ με τον Γκάλ, γιατί είχε άνοιξε ένα θέμα ψυχολογικό που είναι πολύ σημαντικό. Παρατηρώ ήδη σαν κοινωνία, σαν Ελλάδα, α μιλήσουμε, γιατί παγκόσμια μπορεί να μιλάσουμε για πολλά πράγματα, ήδη σαν κοινωνία δεν ήμασταν έτοιμοι με, με τόσο πολύ οικονομικό πρόβλημα, τόσο πολύ καθίζηση οικονομική, τόσο πολλά προβλήματα και ο κόσμο είχε ήδη εγκλωβιστεί τόσα χρόνια. Έρχεται για αυτό το πρόβλημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να το θεωρούμε εύκολο ή να βλέπουμε ρομαντικά ότι καθίστε με τον εαυτό σα και αντιμετωπίστε σαφώς. Θα βρούμε τρόπους, αλλά υπάρχουν και συναισθήματα όπως η θλίψη, όπως ο φόβος, όπως το άγχος, όπως η ενοχή, όπως η βαρεμάρα, όπως το, το να είσαι αβοήθητος, όπως ο θυμός, όπως το συναστικό ε, μούδιασμα και εξάντληση. Το οποίο αυτά τα συναισθήματα, μόνο με λογική και συζήτηση ή με πνευματικό τρόπο, δεν φεύγουν πάντοτε. Χρειάζεται να το εντοπίσουμε. Και υπάρχουν οικογένειε, γιατί τα λέμε λίγο ρομαντικά, δεν θέλω να το παίξω αρνητικό, απλά προσπαθώ να βρω τη μέση εδώ, που ήταν οικογένειε που δεν είχαν να βρεθεί ποτέ μεταξύ του. Το, το να επιλέξω να είμαι κάπου εγώ, είναι άλλο το να το επιβάλλει κάποιο. Ένα αόρατο, στον οποίο ο Κάρα έχει δίκιο, αντιμετωπίζουμε το θέμα τη ελευθερία και το θέμα του φόβου τη αρρώστια. Να μην ξεχάσουμε ότι σαν κοινωνία Ελλάδα δηλαδή, είμαστε αρκετά ψυχαναγκαστικοί mm. με την καθαριότητα. Έχει ανέβει στο, στο νη αυτή η κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, βεβαίως. Αλλά η κατάσταση, του να φοβόμαστε τα πάντα, έναν το εχθρό, ατελείωτα. Η φοβία μέσα τα μέσα μας η ενημέρωση. η Η αποξένωση. Εγώ με ενδιαφέρει πολύ, η κοινωνική αποξένωση και το social distancing, το οποίο για μένα, να το πάω πολύ στη δουλειά μου, ήμασταν να φοβόμαστε τα ίδια σαν χαρακτήρες με την κρίση και με αυτά. Το να βγαίνει στον δρόμο στο μέλλον και να φοβάσει μυο απέναντι σου έχει τον ιό ή το οτιδήποτε σου έχουν πλασάρει, αυτή η απομάκρυνση ψυχολογική είναι μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον. Που, είχαμε, που είμαστε ένα ζεστό λαό, θα λέγαμε εισαγωγικά. Έτσι, σαν νότιοι, έχουν μια κοντινότητα. Το θέμα κοντινότητα με ειμαστε ενα ζεστο λαος πάρα πολύ, το οποίο ήδη χτυπιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα προβλήματα αυτά που γίνονται οικονομικά. Και σαφώ μπορούμε να το δούμε θετικά, να βρεθούμε να μιλήσουμε, αλλά αν είμαστε ένα μήνα εδώ πέρα. Νιλάμε ταξί μα με αγάπη οικογένεια, τα οικονομικά που θα αντιμετωπίσουμε μετά προβλήματα. Πρέπει να τα λύσουμε και με δυσκ... και μάλλον πρέπει να έχουμε και τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν μπορούμε ότι ξεκουραζόμαστε μόνο όλοι εδώ πέρα. Σκεφτώμαστε και πράγματα που θα αντιμετωπίσουμε. Σαφώ υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν ομάδε, υπάρχουν ελεύθερε γραμμέ να πάρουν στο Δήμο Θεσσαλονίκη έχουμε δημιουργήσει, να πάρουν τηλέφωνο οι άνθρωποι και να μπορούμε να του βοηθήσουμε όπω και σε άλλα μέρη. Προσπαθούμε, γιατί είναι κοινωνικό έργο αυτό πάνω, πρέπει να βοηθήσουμε του ανθρώπου και να κάνουμε την οματικότητα και την αλληλική. Γιατί παρατηρώ στο Facebook, είμαι πολύ στο Facebook. Το νέο μοντέλο τώρα είναι να σκοτώνει ο τον άλλον. Πια βάζει ένα post και επειδή θυμώνει ο λέει κάποιο κάτι, αρχίζει ο θυμό που πρέπει να βγει, γιατί αυτή η καταπίεση ψυχολογική που υπάρχει μέσα μα και είναι δύσκολη, βγαίνει σε θυμό και σε οργή που έχουμε και τη μοίρα και το κάρμα να τρογόμαστε μεταξύ μας βαθύτερα. Και αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Να φοβόμαστε μεταξύ μα. Γιατί θα βγουν πολλά προβλήματα, τα οποία ήδη αυτό που βγει καλά έχει δίκιο και τι αυτοκτονίε. Γίνανε πάρα πολλέ από την καταπίση και από μια οικονομική κατάρρευση που δεν την επέλεξε απαραίτητα ο καθένα. Δηλαδή γίνανε λάθη, δεν αντιλέγω. Αλλά εκεί που η οικονομία, όλο εκεί που έφτασε ο άνθρωπο ή αυτοί που είχαν τη δουλειά, γιατί ξέρω πολλά άτομα που πήγαν να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση. Μιλάμε με πολλού ανθρώπου στην Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη. Ήταν πάρα πολύ σκληρό. Θέλει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι καλή προστασία από τον ιό, η επόμενη, το επόμενο πρόβλημα που θα μα έφυγε, δεν θέλω να το παίξω αρνητικό, δηλαδή είναι άνθρωπος, είναι μας, γιατί είμαι θετικό άνθρωπο, είναι πώ θα ξανανοηθούμε μεταξύ μα, πώ θα ξαναχτίσουμε. Γιατί ωραία τα λέμε σε λόγια, να χτίσουμε τι ομάδε, να γίνουμε μαζί, να χτίσουμε οικονομία. Εναι, δεν χτίζονται τόσο γρήγορα όλα αυτά. Έτσι. Ένα ψυχολογικό τραύμα που μα δημιουργεί αυτό, μια Ελλάδα που κουβαλάει, ένα τραύμα που κατοχή και πολλά, πολλά άλλα προβλήματα. Η παγίδα καλύτερα από μένα, όλα αυτά στο συλλογικό ασθενή είναι πολύ βαριά και ξαναβγαίνουν, βλέπω πάλι. Αυτά προ το παρόκειο για να μην κρατήσω από τη αλλά θα ξαναπαίρνω θα επανέλθω στην πορεία. Σε έργο. Ακούω τη δική σου τοποθέτηση. Νομίζω και ένα συντονιστικό ρόλο στην εκπομπή. Είναι ίσω η πρώτη εκπομπή που βγαίνει με τον τρόπο που βγαίνει, αλλά την άλλη μεριά έχουμε τέσσερι καλεσμένε. Ναι, και. Θα δούμε. Καλώ ήρθατε, Σε έργο στην εκπομπή. Και εγώ χαίρομαι. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα, φίλοι ακρότητε. Εγώ θα θέλω να το ξεκινήσω με την λογική του Πούτιν, με τη λογική που εκείνος παρατηρεί τα πράγματα και ενεργεί αντίστοιχα. Βλέπει λοιπόν ότι το 2000 δημιουργήθηκε στην Αμερική ένας μαζικός φόβος μέσα από ένα αναπάντεχο γεγονός. Μετά βλέπει ότι το 2008 γίνεται ένας μαζικός οικονομικός φόβο Παγκόσμια δηλαδή, οικονομικά, καταστρέφεται η κατάσταση και έρχεται το 2020 να γίνεται ο φόβος, από φόβος να μεταφέρεται σε πανικό και να είναι πανικός θανάτου ο οποίος μεταφράζεται και σε, σε οικονομικά προβλήματα για το μέλλον αλλά και σε ζωή. αυτά λοιπόν θα έχουν τις εξής αναλογίες που πρόκειται να ζήσουμε και που ίσως ο Γιώργος εδώ με βοηθήσει καλύτερα ή με διορθώσει, ότι μετά από, το, από αυτό το κλείσιμο θα βγούμε έξω με θυμό. Και επειδή ο θυμός θα έχει την αδυναμία του να εκτονωθεί και να έχει αντίδραση, θα πέσουμε στη στάθμη της απάθειας. Και η απάθεια θα μετατρέψει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, είτε αυτό που λέτε αυτοκτονίες, είτε αυτό που λέω εγώ ζόμπι. Και έτσι θα μπορέσουν να μας περάσουν και τα τσιπάκια που λένε, και τον 666 και ότι άλλο χρειάζεται. Θα είναι πολύ εύκολη κατάσταση για αυτούς που ελέγχουν τον πλανήτη και θέλουν να τον κατευθύνουν. Αλλά σε πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να προσθέσω ότι εκτός από αυτό που γίνεται από την νέα τάξη πραγμάτων στον πλανήτη, πρέπει να δούμε ότι είναι συγχρονισμένο με την αλλαγή που γίνεται στο ηλιακό μα σύστημα. Το ηλιακό μα σύστημα κάθε 25.000 χρόνια περνάει από τον εισημερινό του, του γαλαξία ή του σύμπαντος, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Και επομένως γίνεται μια ανέλυξη, θα λέγαμε, και του πλανήτη μας και, της, ε, και των κατοίκων του πλανήτη σε ένα άλλο επίπεδο που λέγεται τέταρτη και πέμπτη διάσταση. Μόνο που εκεί ε, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μείνουμε στην τρίτη διάσταση και να βιώσουμε αυτές τις εμπειρίες που βλέπουμε μέχρι τώρα. Η άλλη όμως είναι να φύγουμε από την τρίτη διάσταση, να μπούμε μέσα στην τέταρτη διάσταση και αυτό θα γίνει με το να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως αγαπάμε και τους άλλους. Σεργίου, αυτό που μόλις ανέφερες είναι κάτι που ε, μιλάει αρκετό κόσμο για αυτό. Το βλέπω στα social media να κυκλοφορεί πολύ και... Από Αμερική έχω δει κάποια άφθρα, από Ευρώπη έχω δει, από Ρωσία έχω δει μεταφρασμένα στα Αγγλικά. Ε, όταν εννοείς, για να καταλάβει ο κόσμος, που πιθανώς να μην ασχολείται με κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για τέταρτη και πέμπτη διάσταση, τι ακριβώς εννοώ. Η τέταρτη και η πέμπτη διάσταση είναι, ε, μια, είναι οι διαστάσεις, τις οποίες ο άνθρωπος πλέον βρίσκεται, ε, δεν έχει αυτό το το λεγόμενο υλικό στοιχείο του εγωισμού, το σοβαρή. Το, το εγώ του είναι, έχει γίνει στο είμαι, στο είμαστε. Έρχεται και ενοποιείται με όλους και είναι συνεργάσιμος. Πώς βλέπουμε τα μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια δεν βλέπετε να υπάρχει κάποιος που να διευθύνει από πάνω. Πάνε όλα μαζί και κάνουν δουλειέ. Οι μέλισσε το ίδιο. Υπάρχει μια βασίλισσα η οποία στην πραγματικότητα είναι στην αναπαραγωγή. Ε, υπάρχει μια ομάδα. Τα λέγαμε ότι α, ο άνθρωπος λειτουργεί πλέον ομαδικά και είναι η εποχή του υδροχώου που το βοηθάει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η τέταρτη διάσταση. Σε αυτή τη διάσταση που εν μέρει έχουμε μπει ήδη ορισμένοι η ιατρική δεν γίνεται από εξωγενείς παράγοντες, Δηλαδή δεν πας στο γιατρό. Γίνεται από θεραπευτές οι οποίοι βοηθάνε με τη δική σου ενέργεια την, να γίνεις καλά. Και η πέμπτη διάσταση... Είναι όταν πλέον έχει ενωπηθεί και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που ούτε αρρωσταίνει, ούτε παθαίνει τίποτα, ούτε στενοχωριέσαι. Α πούμε, είναι πιο μακριά για να τη συζητήσουμε. Είναι καλά να δούμε την τέταρτη διάσταση αυτή τη στιγμή. Ε, σε ρωτάω επίση γιατί. Γιατί λένε κάποιοι παραδείγματο χάρη, δεν ξέρω αν έχει ακούσει και εσύ κάτι αντίστοιχο ή έχει υπόψη σου κάτι τέτοιο, ότι κάποιοι από εμά θα μείνουμε στην τρίτη διάσταση και θα μείνουμε στην παλιά γη και κάποιοι θα πάνε στη δεδράτη και στην δεύτερη διάσταση και θα φύγουν από αυτή τη γη. Αυτό το απλό, θα μείνουν στην παλιά γη και θα πάνε στη καινούργια γη, Πραγματικά σε χειροπιαστό επίπεδο, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει βέβαια, πώς μεταφράζεται αυτό. Ε, τώρα θα πάμε σε πιο δύσκολα μαθηματικά, θα μπούμε στους αλγόριθμους. Ε, υπάρχουν, αυτό που λένε, στη, πολλές διαστάσεις και Δυστυχώς ο κάθε άνθρωπος... Λέβαια, η διαδικατική φυσική πραγματοσπάρει αυτή τη στιγμή χειροπιαστά, θεωρητικά χειροπιαστά. το λένε και αυτή βέβαια, ότι με εξισώσει, έχουμε σίγουρα 11 διαστάσεις. Να... Και θεωρούν ότι είναι ακόμα περισσότεροι. Αν ακούσετε τον Μίτσι ο Τάκκου παρόμως χάρη να μιλάει, που είναι ένα από τους αναγωρισμένους φυσικούς, μιλάει για έντεκα σίγουρα. σίγουρας. Ε, και η γκαντική μιλάει για συνειωστή διαστάσεις. Okay. Ε, αν το ψάξουμε με τη λογική, έχουμε φύγει. Δεν μπορούμε. Η λογική μα είναι πολύ περιορισμένη. Γιατί η λογική είναι χτισμένη μέσα στο τρισδιάστατο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέταρτη, πέμπτη, έκτη διάσταση όταν ο νου μα δεν μα φτάνει. Είναι σαν να θέλει να κολυμπήσει μέσα στη θάλασσα, να πα στα τρία μέτρα χωρί να αναπνέει. Δεν γίνεται, θα πνιγεί. Πρέπει να βάλει έναν Και εκεί έρχεται η ανάγκη τη προσευχή, η ανάγκη του διαλογισμού. Η ανάγκη του στοχασμού ανάλογα από ποια ομάδα προέρχεσαι. Ε, Χεροπιστά όμω, δηλαδή δεν ξέρω να συμμετήσει αυτή την άποψη, το γεγονό ότι κάποιοι θα μπουν στη παλιά και κάποιοι θα προχωρήσουν, θα πάνε στη νέα κλπ. Ακούγονται πάρα πολύ όμορφα. <σκοίλυκαν> Αλλά σε χειροπιαστό επίπεδο σε πρακτικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό, κάποιοι θα πεθάνουν και θα πάνε τώρα την πρώτη διάσταση. Θα γινηθούν σε μια άλλη γη, τη διάσταση. Θα πεθάνουν και θα παραμείνουν στην Παλιάγη, δεν χρειάζεται να πεθάνει κανένα, <και> αλλά κάποιοι θα είναι και στην Κυριακή και στην Πέμπτη, ή θα είμαστε όλοι μαζί αναγκαμένοι και θα ζούμε όλες τι διαστάσει ταυτόχρονα. Θα... Και αν συμβαίνει το τελευταίο, τι σημαίνει αυτό σε καθημερινό επίπεδο, Γιατί ωραία να τα ακούω και επειδή από την βλέπω μια πολύ μεγάλη διάθεση του κόσμου να αγκαλιάζουν τέτοιου είδου θεωρίε και να θέλουν οπωσδήποτε να αποχωρήσουν. Να αποχωρήσουν, ναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό να αποχωρήσουν. Κάπω πρέπει να μεταφραστεί. Ε, Τι μεταφραβείς το εννοώ. Εγώ, εγώ πολύ καλά α, καταλαβαίνω. Απλώς α, είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε μια γλώσσα όταν δεν μιλάς κινέζικα να μιλήσεις κινέζικα. Πρέπει να μπει στο σύστημα. Και αυτό το σύστημα είναι μόνο όταν έρθεις σε επαφή με τον άγγελό σου που λέγαμε με τον Καρ. Όταν έρθει σε επαφή με τον <σχε> ανώτερό σου εαυτό. Εκείνο. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο στο επίπεδο που είναι και τον βοηθάει ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο του. Καταρχάς, ο, οι πλανήτες που θα πάνε και θα φύγουν δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι ε, κάτι που δημιουργεί κάθε μέρα ο μας. Αυτά που ζούμε είναι δημιουργήματα του νου. Δεν υπάρχει ένας πλανήτης και δεν είναι, όσοι είναι οι άνθρωποι τόσοι είναι και οι πλανήτε. Κάθε άνθρωπο ζει στο δικό του πλανήτη, στο δικό του κόσμο που λέμε. Απλώς επειδή είμαστε συνδεδεμένοι με ένα σερβερ νομίζουμε ότι είναι ο ίδιο, αλλά το κάθε κομπιούτερ είναι ξεχωριστό. Και αυτό θέλει διαλογισμό για να το δείτε. Θέλει να, να μπείτε μέσα σας. Ό,τι βλέπουμε έξω είναι γέννημα του νου μας. Δεν υπάρχουν αισθήσει, δεν υπάρχει φυσικός κόσμος. Είναι νοητική κατάσταση και προέκταση. Μόνο όταν την καταλάβουμε αυτή μπορούμε να δούμε τα υπόλοιπα. Δεν ίσως από το δεκατό... 8ο-19ο, μάλλον ζούσα σε άλλη μορφή. Σπάνιο, ω κάποιο άλλο άνθρωπο. Αλλά ε, ο πλανήτη μα, ειδικά ο 20ο αιώνα, έχει βιώσει πάρα πολύ άσχημε στιγμέ. Ε, από τη μία μεριά ζούσαν την εποχή ε, κάποια οικονομική απελευθέρωση, κάποια σεξουαλική απελευθέρωση και από την άλλη ζούσαν φοβερά οικονομικά κρατ με πάρα πολλού θανάτου. Ζούσαν δύο μεγάλου παγκόσμιου πολέμου, ζήσανε. ζήσανε με την πανδημία, με την ισπανική γρήπη, με την ευλογία, με καταστάσει που φάνανε εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πάλι κάποιοι που λέγανε ότι πάμε σε αλλαγή συνειδητότητα και, και αυτήν την αλλαγή δεν την είδαμε ποτέ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αόριστο και κάτι το οποίο ε, σύμφωνα με αυτά που λέμε σίγουρα αλλάζει κάτι. Αλλά πώ ξέρουμε ότι είναι αλλαγή συνειδητότητα αυτό το οποίο να βιώσουμε. Αν δεν το αλλάξει ο καθένα μας μόνος του μέσα του, δεν θα το δεις ποτέ έξω σου. Εμείς θέλουμε ή έξω, όταν περιμένεις να αλλάξει ο κόσμος γύρω σου, αντί να αλλάξει εσύ ο ίδιος, δεν θα δεις καμία αλλαγή. Είναι σαν να κάθεσεις στον καθρέφτη και περιμένεις να σου χαμογελάσει ο καθρέφτης. Δεν πρόκειται να σου χαμογελάσει, πρέπει εσύ να χαμογελάσεις. Όταν αποκτήσουμε τη χαρά μέσα μας, όταν από μέσα μας βγει η χαρά και η ευτυχία, τότε όλα θα γίνουν όμορφα. Όσο μέσα μα τρογόμαστε, όσο μέσα μα δεν πιστεύουμε σε εμά, όσο μέσα μα δεν αγαπάμε εμά. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχει γίνει αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δεν πρόκειται να δούμε στον ήλιο μοίρα. Mm -hmm. Πάμε να χαιρετήσουμε την ε, γυναίκα τη παρέας. Κατερίνα, καλησπέρα. Τι κάνει, πώ είσαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τη Συμπερινή και που είσαι στην εκπομπή αυτή ξανά. Γεια καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου όσου μα ακούν. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα. Πάλι να σε διορθώσω ότι δεν είμαι φιλόλογος. Είναι okay. μεγάλη η τιμή που μου κάνεις κάθε φορά και χαίρομαι. Ξέρετε, ας... γιατί στο μυαλό μου είσαι φιλόλογος. Οκ. Δεν μπορεί να βγει όσο και να θες να μου το δουάσεις. Οκ. Σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, λοιπόν. Ε, εγώ, λικά μου, θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα από μία πλευρά που θα μας συνδέσει λίγο περισσότερο με την αλήθεια. Mm. Ε, και αν θα ήθελα να δώσω έναν τίτλο σε αυτό που μας συμβαίνει σήμερα, θα έλεγα ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Έτσι. Η χώρα μας με την πλουσιότερη ιστορία στον πλανήτη τελεί, δυστυχώς, στην πλειοψηφία της, υποκαθεστώς α, λύθις. Όχι των σημερινών γεγονότων, διότι σε αυτό αποδεικνυόμαστε πρωταγωνιστές, καθώς το θέμα της υγείας ήταν ανέκαθεν σημείο προσοχής και ενδιαφέροντος των Ελλήνων. Απόδειξη ότι το ελληνικό ιατρικό προσωπικό είναι περιζήτητο ανά τον πλανήτη και βεβαίως εκτός Ελλάδος διαπρέπει κιόλα. Η λύθη αναφέρεται στη γνώση των ιατρών προγόνων μας, των ασκληπιάδων, όπως ονομάζονταν τότε οι ιατροί. Οι ασκληπιάδες ήταν οι θεραπευτές των ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ονομάστηκαν ασκληπιάδες από τον πατέρα της ιατρικής, τον Ασκληπιό, που ήταν γιος του Θεού Απολλονός, πατέρα της ιατρικής και ιατρός των Θεών και η μητέρα του ήταν η θνητή Κορονής. Κορονής. Ακριβώς. Είδες πόσο οξυμωρο ακούγεται. Ο σημεριστός λέγεται κορονοιό και η μητέρα του Ασκληπιού λεγόταν Κορονής. Και Ο καλά που ανέφερες σε κορονοϊό ναι. θα είναι κάτι που θα ήθελα να υιοθετήσουμε γιατί σύμφωνα με τον κύριο Μπαμπινιώτη η σωστή ετοιμολογία είναι κορονοϊός από τη στιγμή που... Ε, ναι. Δε σε ακούω, λοιπόν, δεν ξέρω ναι, με να με ακούσεις. ακούσες εσύ. Όχι, όχι. Ε, κα, καλά. Ε, θα, θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να υιοθετήσουμε για την εκπομπή αυτή τη λέξη κορονοϊός. Δε σε και... δεν σε ακούς πολύ καλά. Α, μ... Μύθους. τώρα, αν μιλήσω πιο δυνατά. Κατερίνα, με ακού τώρα. Κατερίνα. Πάμε στον ε, κάλ Καουλ, αυτή τη στιγμή. Σε ε, Ναι, ναι. Σε ακούω. Εγώ σε ακούω καθαρά, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με ακούς. Ναι. Τώρα. Οκ. Okay, εγώ τώρα, τώρα νομίζω, εντάξει, τώρα σε ακούω. Okay. Ε, λοιπόν, να, να συνεχίσω, γιατί αν είπε κάποια ενδιάμεσα πράγματα, δυστυχώς δεν τα άκουσα. Δεν πειράζει. δεν τυράζει. Ήθελαν... Δεν τα ξανακώσω λιδάκι. Ναι. Okay. Ήθελα να πω ότι ο Ασκληπιός δεν διδάχτηκε την ιατρική τέχνη από τον πατέρα του, αλλά από τον Κένταυρο Χίρονα, που τον είχε διδάξει ο Απόλλων. Ο Δε Χίρον πρέπει να θυμηθούμε πως ήταν δάσκαλος σχεδόν όλων των ηρώων της μυθολογίας μας. Ο υποκράτη Δε είναι ο 18ος απόγονος του Ασκληπίου και ο 20ος απόγονος του Διός, καθώς τόσο από το γένος του πατέρα του κατάγεται από τους Ασκληπιάδες, όσο και από τη φυτέρας του από τους Ιρακλίδες. Στα έργα του Ιπποκράτη πρωτοβασίστηκε ολόκληρο ο ιατρικός δυτικό κόσμος, για να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτή είναι μια ξεχασμένη γνώση, ακυρωμένη μνήμη των Ελληνών σήμερα. Το γιατί, βέβαια, είναι ξεχασμένη, είναι ένας, ένα υψίστη σημασίας κεφάλαιο, το οποίο σε κάποια προσεχή εκπομπή θα το αναλύσουμε. Γιατί, όμως, είναι σημαντική αυτή η ξεχασμένη γνώση. Τι είναι αυτό που μας προσφέρει και αξίζει της προσοχής μας περισσότερο συγκρινόμενη με τη σημερινή ιατρική. Ίσως είναι ο θεμέλιος λίγος αντιμετώπισης, άπαξ και διαπαντός όλων των ασθενειών. Ακούγεται πομπόδες. Διότι δεν είναι, οι πρόγονοί μας ασκληπιάδες είχαν μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της θεραπείας των ανθρώπων. Ο Ιπποκράτης κληρονόμησε την ιατρική τέχνη από τους 18 πρόγονους του, μια γνώση δοκιμασμένη σε βάθους χρόνου και επιβεβαιωμένη πολλάκης, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει επιτυχία μεθόδους για την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών. Ο Ιπποκράτης υπηρετούσε την ολιστική ιατρική, δεν εξέταζε ποτέ τη σωματική αρρώστια, χωρίς να εξετάσει την ψυχική υγεία. Θεωρούσε ότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Όπως επίσης θεωρούσε ότι ο γιατρός πρέπει να είναι και φιλόσοφος. Και ενώ έζησε τον λοιμό του Πελοποννησιακού Πολέμου, πέθανε στη Θεσσαλία σε βαθιά γράμματα για εκείνη την εποχή σε ηλικία 90 ετών. Όταν ακούς το θεμελιωτή της σύγχρονης ιατρικής ότι ψυχή και σώμα πρέπει να παρακολουθούνται από κοινού προκειμένου η θεραπεία να πετύχει, δεν μπορείς παρά να αφουγκραστείς την αλήθεια που κρύβει αυτή η θέση. Ο Ιπποκράτης έλεγε, δεν θα ήμουν γιατρός εάν μου έλεγε ο ασθενής πονάει το μάτι του και εγώ κοιτούσα το μάτι του μόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια μεγάλη ε, ανατροπή σε σχέση με τον τρόπο που εξετάζει, που εξετάζει σήμερα. Σαφώς και υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως υπάρχουν και πολλοί ιατροί σήμερα που τείνουν σε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση των ασθενειών. Στην κλασική όμω, όπως συνηθίζεται να λέγεται η ιατρική, οι αντιστάσει ακόμη καλά κρατούν. Επίσης, μια πολύ κέρια τοποθέτηση του Αριστοτέλη ήταν ότι θεωρούσε την ιατρική τέχνη και όχι επιστήμη διότι η επιστήμη δεν ακυρώνεται και δίνει δεδομένα, κυρίως επιβεβαιωμένα μέσω των μαθηματικών. Ενώ η ιατρική συνεχώς διαφοροποιεί την θέση της και τις απόψει της με κάθε τι νέο που προκύπτει. Και νομίζω το παράδειγμα του κορονοϊού επιβεβαιώνει αυτή τη θέση, διότι όλοι οι ειδικοί βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση και προσέγγιση. Κανείς δεν τοποθετείται με βεβαιότητα και οι απόψει δίστανται. Η αρχαία ιατρική φιλοσοφία είχε μία απλή εξήγηση. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Το σύμπτωμα ή το φαινόμενο που θα παρουσιαστεί σε κάποιον διαφοροποιείται, αλλάζει ή είναι και ασυμπτωματικός κάποιο άλλος. Απόψεις που η σύγχρονη ιατρική κοινότητα διαλαλεί σε πλήθος συμμετεύξεων αυτές τις μέρες λόγω κορονοϊού. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που επαληθεύεται είναι η ελληνική ιατρική δυόμισι χρόνια πριν, διότι οι σύγχρονοι ιατροί λένε ακριβώς το ίδιο σήμερα. Ο υποκράτης υποστήριζε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθεις τον άνθρωπο που έχει μια ασθένεια, παρά την ασθένεια που έχει ένας άνθρωπος. Ο λόγος συγκλονιστικός. Εάν σκεφτείς ότι σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και αν αυτό είναι αληθέ, τότε κύριοι, και είναι η επόμενη σκέψη? Διαωνίζεις την ασθένεια, δεν τη θεραπεύεις. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλήστε λίγο το μήνυμα που ο του δείχνει. την ασθένεια, δεν τη θεραπεύεις. Δηλαδή, παραμένεις εσαϊ ασθενής. Και πώς αντιμετωπίζεις την ασθένεια? Με φαρμακευτική αγωγή και υποχρεωτικούς εμβολιασμού Και α δεχθούμε την πρόταση αυτή όσον αφορά την παράλληλη θεραπεία της ψυχής. Διότι είναι σαφή η τοποθέτηση, ποτέ το ένα χωρίς το άλλο. Εκεί τι θα πάρεις, ψυχοφάρμακα. Δηλαδή, για να είσαι υγιής άνθρωπος, θα πρέπει να παίρνεις φάρμακα και ψυχοφάρμακα και να κάνεις εμβολιασμούς, S.A.E. Για να μείνωσεις από γρήπη, θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει το εμβόλιο της γρήπης. Για να μείνωσεις από κορονοϊό, θα πρέπει να κάνεις το υποχρεωτικό εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο ήδη, για όσοι το είδαν, παρουσιάστηκε στην εφημαίδα της κυβερνήσεως, νομίζω, 25 Δευτέρου. Για να μην έχεις εξάρσης θυμού εννοείς, ή... Σύνομη, εννοείς, ε, εννοείς τα μέτρα που αν, ανήκει η συνομη σε περίπτωση που κάποιος πάει κάποιο παει αντιθετα στι αποφάσει που θα πάρει η κυβέρνηση λόγω κάποιες πανδημιάς. Ναι. Εννο... 5, μήνες, 5 μήνες πριν το πρώτο κούσμα στη Γιουχάνη. Ε, εννοώ ένα άρθρο το οποίο είδα στην αφημαϊδά της Κυβερνήσεως. Mm -hmm. Νομίζω πως ήταν μέσα στο Φεβρουάριο του 2020 mm -hmm. και ε, μιλάει για υποχρεωτικό εμβολιασμό και υποχρεωτική φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση που η κυβέρνηση κρίνει ότι εύλογα είσαι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Σύνομη. Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Έχω δει αυτό που αναφέρει για τα μέτρα που είχαν πάρθει, που είχαν ψηφιστεί πέντε μήνε πριν το προκρούσμα τη Γιουχάννη. Ψάχνω να δω το άρθρο αυτή τη στιγμή ή το έχω δει, να σα πω το πιο... την ημερομηνία. Αλλά αυτό που λε, δεν το έχω κοιτάξει. Θα ήθελα να το δω, θα να το, το στείλει κάποια στιγμή. Ναι, βεβαίω. Βεβαίω mm. και να στο στείλω, να το δει. Σημαντική πληροφορία αυτή. Υποχρεωτικό εμβολιασμό, ε. εμβολιασμό. Ε, προσωπικά σοκαρίστηκα όταν το είδα. Mm -hmm. ε, το θεώρησα πάρα πολύ σύντομο, αλλά αν ότι ότι λειτουργεί η θεωρία του ΣΟΚ ήταν ένα πολύ κατάλληλη στιγμή. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα δείξει. Mm -hmm. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι δυνατόν να πρέπει να συντηρείς τον εαυτό σου με φάρμακα και ψυχοφάρμακα και υποχρεωτικούς εμβολιασμού στο όνομα της υγείας και με αυτή τη λογική να πορεύεσαι. Anyway, νομίζω ότι η γνώση του παρελθόντος είναι διαφωτιστική και χωρίς συσκοτήσεις ή συγχύσεις. Γνώριζα ότι στην Ελλάδα υπήρχαν ασκληπία, αλλά ότι αριθμούσαν 400 σε όλη την επικράτεια. Ε, αυτό δεν το περίμενα, εξεπλάγιν. Mm. Τα ασκληπία, λοιπόν, ήταν θεραπευτήρια. Μία σημαντική και χειρίδια διαφορά του τότε με το σήμερα είναι ότι σήμερα όλα τα ιδρύματα ονομάζονται νοσοκομεία. Mm -hmm. Τότε ονομάζονταν θεραπευτήρια. Mm -hmm. Το νοσοκομείο αναφέρεται στην νόσο, δηλαδή απευθύνεται στο νόσημα. Ενώ τα θεραπευτήρια απευθύνονται στην αλφηνή θεραπεία του ανθρώπου. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μην αγνοούμε το προφανές. Anyway, τα ασκληπία χτίζονταν... Σε επιλεγμένα ενεργειακά σημεία, έξω από τις πόλεις, μέσα στη φύση, κοντά σε δάση, με καθαρό τραχούμενο νερό ή δίπλα σε ποτάμια. Στον ίδιο χώρο δημιουργούνταν στάδιο. Για τους ασθενείς, καθώς μέρος της θεραπείας, ήταν και η εκγύμναση του σώματός τους και η παρακολούθησή τους από τους άλλους ασθενείς. Αυτό δε λειτουργούσε αμφίδρωμα. Ο ασθενή αισθανόταν ότι είχε και θεατές στην προσπάθειά του να γίνει καλά και οι θεατέ ασθενεί εμπνέονταν από την προσπάθεια και τι επιδόσει του αθλητή ασθενή για να γίνουν και οι ίδιοι καλά. Επίση, χτίζονταν και ένα αρχαίο θέατρο σε κάθε ασκληπείο, διότι οι ασθενεί γίνονταν οι ίδιοι ηθοποί, εκτονώνοντα την ψυχική πίεση που συμμετείχε στην ασθένειά τους ω μέρο τη διαδικασία τη θεραπεία του και μάλιστα τα θέατρα που βρίσκονταν εκτό πόλεω ήταν μεγαλύτερα από τα θέατρα εντός, διότι οι ασθένειε είχαν ανάγκη από πολύ κόσμο να τους χειροκροτεί όταν υποδίονταν ρόλους, που και αυτό ήταν μέρος της διαδικασίας της θεραπείας τους. Οι ασκληπιάδες εξέταζαν τα όνειρα των ασθενών, διότι μέσα από αυτά, σε πλήστε των περιπτώσεων, δίνονταν το σημείο κλειδί που θα ολοκλήρωνε τη θεραπεία του ασθενή ή του έβαζαν να γράφουν ήδη μουσική για να εκτονώσουν την ένταση τους ή να δώσουν επιπλέον στοιχεία της ασθένειάς τους. Μία πληθώρα δραστηριοτήτων που πραγματικά μεταμόρφωνε τον ασθενή επαναφέροντάς τον στην υγεία και μάλιστα λειτουργούσε αληθινά θεραπευτικά, διότι ο ασθενής δεν περίμενε από τους άλλους να τον θεραπεύσουν, αλλά συμμετείχε ενεργά στην θεραπεία του. Κάντε μόνο μία απλή σύγκριση με τα σημερινά νοσοκομεία που όταν νοσηλεύεσαι, είσαι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και ακολουθείς παθητικά ό,τι σου λένε ή όταν βγαίνεις να κάνει τρέξιμο μέσα στην πόλη σε μολυσμένη ατμόσφαιρα και ανύπαρκτα ποσοδρόμια, και κυρίως όταν σε αυτή σου την προσπάθεια, είσαι τελείως μόνος. Προσέξατε τι εργαλεία χρησιμοποίησαν οι ασκελπιάδες και ποια ήταν αυτά η ενεργειακή δόνηση του ιδίου του πεδίου της γης, το φυσικό περιβάλλον και δίπτο δάσο, το καθαρό τραχούμενο νερό, η ενεργητική συμμετοχή του ιδίου του ασθενού προκειμένου όλα μαζί να τον οδηγήσουν στη θεραπεία. Δηλαδή, όλα στοιχεία της ίδιας της φύσεως, τίποτε πάρα φύση, τίποτε που η ίδια η φύση δεν το προσφέρει. Και εν ολύς, τι αυτό, ότι η υγεία ήταν δημόσιο και το αγαθό για όλους τους Έλληνες και δύο τους ανθρώπους, αλλά και ο ίδιος ο πλανήτης και η ίδια η φύση προσφέρουν όλα τα μέσα του θεραπεύη. Βλέπεις πόσο διαφορετική ήταν αυτή η προσέγγιση. Στην κυριολεξία συντόνιζε τον άνθρωπο ολόκληρο το δικό του σύστημα το σώμα του, την ψυχή του, την νοητική σύνδεση και των τριών μαζί, μια ολιστικότατη αντιμετώπιση, ξαφνικά αισθάνεσαι ότι είσαι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε θέση με τη βοήθεια πολύ φυσικών τρόπων να αυτοθεραπεύεται. Είναι πολύ όμως αυτά που είπες. Είναι υπονόση... Διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιση θρησκείων απέχει παρασάντα από τη σημερινή οτροπία. Και ειδικά δεν πιστεύω ότι ποτέ κάποιο σκληρικό ή κάποιο υποκράτη θα έβαζε του ακτιναίου ή του Έλληνε τη τότε εποχή να κάνουν υποχρεωτική φαρμακευτική αγωγή και μόνο φαρμακευτική αγωγή. Ε, σε σχέση με του αρχαίου Κατερίνα, Καταρίνα, έχει καθόλου ε, βρει ήδη την αιτία για την οποία μπορεί να συμβαίνουν επανδημίες έχουν κάνει κάποια αναφορά ή ποια είναι η αιτία των ασθενειών ε, Ναι Αυτό λυκά μου ε, είναι ένα θέμα το οποίο καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε λίγο mm -hmm. επειδή γνωρίζεις ότι έχω μία πολύ μεγάλη εκτίμηση στην πληροφορία που αντλούμε μέσα από τις ίδιες τις λέξεις γιατί οι λέξεις ...κρύβουν πληροφορίες, ε, να δούμε λιγάκι τι σημαίνει αυτή η λέξη επιδημία... ...και πώς μπορούμε ε, εμείς απλά, όχι σαν ειδικοί, γιατί αφήνουμε στην ιατρική κοινότητα να τακτοποιήσει τα υπόλοιπα... ...σαν απλοί άνθρωποι πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια και τη λέξη επιδημία. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Mm -hmm. Η λέξη, λοιπόν, αυτή, αν τη δούμε πολύ απλά, αποτελείται από την πρόθεση «επί» και την λέξη δίμος. Η ετυμολογία της λέξης αφορά αυτά που συμβαίνουν εντός του δήμου, εντός της κοινότητας, δηλαδή εντός της κοινωνίας. Εξού και αυτό που δεν σχετίζεται με την κοινωνία, το ονομάζουμε «απόδημο», επειδή έχει φύγει από τον συγκεκριμένο τόπο μετικίζοντας κάπου αλλού. Άρα, η βάση της λέξης εμπλέκει όσους κοινωνούν τον ίδιο τόπο. Ταυτόχρονα, η λέξη «επιδημία» σημαίνει την γρήγορη και σε μικρό χρόνο ευρία διάδοση νόσου, σύμφωνα με το λεξικό του Δημητράκου. Η επιδημία, λοιπόν, είναι αρνητική προσέγγιση ενός θέματος, διότι και αυτό αναφέρεται στο λεξικό, ότι είναι και διάδοση λιμόδους νόσου. Χορεύουμε, λοιπόν, μέσα σε κάτι που εκ προημίου δεν είναι υγιές. Και εδώ κάνουμε την, την πρώτη σημαντική επισήμανση. Η επιδημία βλάπτει ή μπορεί να βλάψει αυτούς που δεν είναι υγιείς. Μην βιαστείτε βέβαια να τοποθετηθείτε, δεν είναι τόσο απλό. Οι λέξεις που μας ενδιαφέρουν είναι ο λιμός και η λιμός της νόσος. Εν συνόλο... Ο... Καταρίνα, χάθηκε ο ήχος σου. Μέχρι να, ξενα... να συξαβείς τον αέρα, ε, πάμε στον Καλπ. Πώς σου όλα αυτά τα οποία έλεγε μέχρι στιγμής. Κοιτάξει, η Κατερίνα είναι μια εγγύηση και μια... Δεν, είναι... δεν έχω άδικο του τηλεοφιλόγω. Έτσι, λοιπόν. <laughs> Κοινάζω πλημιολογίες λέξεων. Μουλάει για προφορίες που τότε κάποιοι φιλόλογοι δεν μέσα με λεπτομέρεια Πρόσεξε γίνεται. Ε, η διαφορά είναι ότι, ε, η Κατερίνα το κάνει γιατί το αγαπάει και όχι γιατί έτυχε στις πανελλήνιες να πέσει σε αυτή τη σχολή. Έχει μεγάλη ε, πρόσφαση. Πρώτα αυτό. Δεύτερον και σημαντικότερον, νομίζω ότι σε όλα αυτά που είπε η Κατερίνα... Ε, yeah. Ναι, έχω, <coughs> έχω ένα προβλήμα στη σύνδεση, σας βρίσκω και σας χάνω. Εντάξει, πάμε. Σε πού θα να συνέχισε. Ναι. Ε, ελπίζω να ακούσατε, μιλούσα για το μικρόβιο που σηματοδοτεί ότι έχει μικρό βίο. Η λέξη, δηλαδή, μικρόβιο, σημαίνει αυτό που έχει μικρό βίο. Είναι ολιγόζωο, είναι βραχίδιο. Και με όρου βιολογία σημαίνει τον μονοκύτταρο και κατώτατο ζωικό ή φυτικό οργανισμό. Ορατό μόνο με το μικροσκόπιο. Αυτό τώρα που κάνει τη διαφορά και προκαλεί την ανησυχία είναι το επίθετο παθογόνο δίπλα στη λέξη μικρόβιο, παθογόνο-μικρόβιο. Διότι παθογόνο σημαίνει ο ικανός να δημιουργήσει πάθηση, δηλαδή να κάνει το άτομο να νοσήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα από το μεγαλεξικό της ελληνικής γλώσσας. Εδώ βέβαια, θέσετε και το ερώτημα, είναι όντω μια επιδημική λοιμώδης νόσος διότι διαβάσαμε ότι προέρχεται από παθογόνα μικρόβια και εκδηλώνει βαρέα συμπτώματα. Πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια σε αυτό που ζούμε σήμερα, θεωρώ ότι ή μάλλον μαλλον να μας το δείξει το άμεσο μέλλον. Συμπερασματικά όμως όσον αφορά την επιδημία, μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει αυτούς του ανθρώπους που ήδη έχουν βαρυμένο ιστορικό, αλλά για αυτού, οτιδήποτε επιπρόσθετο θεωρείται επικίνδυνο αφού ήδη βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Επίσης, οι νοσούντες αναχώρα ποικίλουν. Η χώρα μας, επί παραδείγματι, δείχνει να είναι η λιγότερο επίρεπής στο φαινόμενο του κορονοϊού, δεδομένου ότι είμαστε κι εμεί ένας γυραιός πληθυσμός, συγκρινόμενοι με την Ιταλία πάντα. Όσον αφορά βέβαια την Ιταλία, κρατώ επί προ το παρόν για το τι ακριβώ έχει συμπεί σε αυτή τη χώρα. Όμως, αν προσπαθήσουμε λίγο να το εκτιμήσουμε αυτό σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει μια επιδημία. Σε πρώτη εκτίμηση βλέπουμε ότι επηρεάζει αυτούς που κοινωνούν τον ίδιο τόπο. Αυτό είδαμε παραπάνω. Όμως, τι μπορεί να σημαίνει αυτό πλην της γεωγραφικής περιοχής. Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι όσοι προσβάλλονται Επιτρέπουν στον εαυτό τους να επηρεάζεται απόλυτα από τον τρόπο σκέψης που επικρατεί αυτή την χρονική περίοδο. Προσέξτε, όχι σε συνειδητό αρχικά επίπεδο. Αυτό έχει μια υποσυνείδητη δράση, όπως ο ήχος και η εικόνα μαζί συνθέτουν ένα είδος εσωτερικού αόρατου επηρεασμού. Δεν μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει την υπερπληροφόρηση από την οποία βομμαρδιζόμαστε καθημερινά από τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Τι προβάλλουν κυρίως, τον πόνο, τον τρόμο, την απώλεια, τον θάνατο, τους θανάτους, ο θάνατι Αυτή την Ιταλία, πόσο την έχουν εκμεταλλευτεί προκειμένου να τρομάξουμε, δεν περιγράφεται. Το ένστικτο της επιβίωσης δεν είναι αυτό που μας έκλεισε μέσα στο σπίτι. Πέραν της αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο... Ο φόβος του θανάτου ή της αρρώστιας δεν ήταν ο καταλυτης για πειθάρχηση στο μέτρο του εγκλισμού. Άρα, ο σύμμαχος της όποιας επιδημίας σε πρώτη φάση είναι πάντα ο φόβος. Με τόσο που έχουμε ακούσει, θα έπρεπε να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι σημαίνει αυτή η επιδημία. Και όμως δεν την έχουμε. Η υπερπληροφόρηση και ειδικά αυτή του τρόμου μόνο σύγχυσε δημιουργεί. Και όντα σε σύγχυση, πώς δράς, πώς σκέπτεσαι. Δεν κάνεις τίποτε και με τη δικαιολογία του εγκλισμού απλά περιμένεις. Ζείς υπό καθεστώς και ανασφάλειας. Αυτός είναι ο έτερος σύμμαχος της επιδημίας. Όπως ο πλανήτη Άρης έχει δορυφόρους στον φόβο και τον δήμο, έτσι και η επιδημία έχει δορυφόρου της στον φόβο και την ανασφάλεια. Εάν κάποιο ελέγχει αυτά τα δύο, ελέγχει την επιδημία. Είτε αυτό λέγεται παγκοσμιοποίηση, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται ο ίδιο ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και βέβαια, σε μια εποχή τεχνολογικής έξαρση, όπως η δική μας, οι επιδημίες δημιουργούν πολύ μεγάλη απορία. Και είναι αλήθεια, διότι ο δυτικός κόσμος είχε ξεχάσει τις επιδημίες σχεδόν περάσαν 100 χρόνια από την τελευταία μεγάλη επιδημία. Οι επιδημίες όμως έρχονται να μας δείξουν ότι το παίζουμε γίγαντες με γυάλινα πόδια. Οι επιδημίες, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια πιο υπερβατική έννοια, είναι το σημείο του Θεού που μας αφυπνίζει μονομιάς, με μια κοινή πραγματικότητα που κρούει τον κόμφωνο του κινδύνου. Ένα σημείο απότομου ξυπνήματο ή μάλλον σταματήματος από τον ρυθμό που είχαμε μέχρι χθε. Οι επιδημίες φέρνουν κωδικοποιημένα μηνύματα που περιμένουν από κωδικοποίηση είτε είναι σοβαρές, είτε λιγότερο σοβαρέ, απευθύνονται στο σύνολο των ανθρώπων που καλείται να εξετάσει την θέση του, τη ζωή του στο τωρινό γίγνεσθε όπως και να τον προειδοποιήσει για τις αλλαγές που έρχονται και πώς θα προετοιμαστεί για αυτές εάν θα προετοιμαστεί για αυτές. Εδώ βέβαια, ίσως τα πράγματα είναι... Πιο πολύπλοκά συγκρινόμενα με το παρελθόν. Διότι δεν γνωρίζει αν αντιμετωπίζει έναν έναν ιό νυχτερίδας μέσα από ένα μυρμήκο ή ένα βιολογικό όπλο προϊόν εργαστηρίου που κατά λάθος ξέφυγε ημιτελιάς ακόμη. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι ο Θεός αν δίνει μία αρρώστια, την δίνει ομοιόμορφα σε όλους και δεν κάνει διακρίσεις. Ο τωρινό ιός δείχνει να είναι περισσότερο νομοσιολόγος από ότι πρέπει, καθώς προτιμά τις μεγάλες ηλικίε. Σε κάθε περίπτωση όμως, μία είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι δέχονται απειλή από φυσική ή τεχνική πηγή. Απέναντι σε αυτή την απειλή πρέπει να πάρουν θέση. Ο δε τρόπος που θα την αντιμετωπίσουμε θα καθορίσει και τη συνέχειά μας στον πλανήτη γη. Εννοείται ότι η ζωή συνεχίζεται. Το ζητούμενο είναι πώς θα συνεχίσουμε. Ε, αν θέλουμε να κάνουμε και μία ακόμη προσέγγιση Ο Ευρυπίδης, ένας εκ των τριών μεγάλων τραγικών που έχουμε έργατους Λουκάμου, ακούγομαι Με δε δε χαρά το μπένα Λοιπόν, <hum> ο Ευρυπίδης ήταν ένας εκ των τριών μεγάλων τρα, τραγικών που ε, έχουμε στα χέρια μας έργατους και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς Έγραψε πολλές τραγωδίες κατά τη διάρκεια του Πολοποννησιακού πολέμου Βεβαίως, έζησε τον λοιμό των Αθηνών και το συγγραφικό του έργο επηρεάστηκε από αυτό. Το 428 π.Χ., δηλαδή τρία χρόνια μετά την έναρξη του Παλοποννησιακού πολέμου, πέχτηκε το έργο του «Υπόλυτος» και πήρε το πρώτο βραβείο. Η τραγικότητα των ηρώων του, που έδειχναν την ανθρώπινη αδυναμία και την ατελή φύση του ανθρωπίνου είδους, είναι άλλωστε ο τραγικό ποιητής που παρουσίαζε τον άνθρωπο ακριβώς όπως ήταν, χωρίς να του προσθέτει ή να του αφαιρεί τι. στην πραγματικότητα έδειχνε ότι η συνολική οπτική και αξιολόγηση ενός θέματος χωρίς τογματισμούς και αμετακίνητες θέσεις, με προσαρμογή στο το συμφέρον του τόπου, πάντα όμως με προγωνικές αρχές και αξίες ως οδηγό, σε βοηθούν να εντεχθεί με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα, στις νέες συνθήκες ζωής. Θεωρώ ότι ο κορονοϊό μας βρήκε συσπυρωμένους και ενωμένου. Και αυτό, χάρη στη ανθασμένη κίνηση του Τούρκου Προέδρου, να μας ευνηδιάσει. Σύν περάσαμε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης που θα έπρεπε να μας αποδυναμώσει, κύριε μας ενδυνάμωσε. Σύν ότι τα θέματα υγείας για μας τους Έλληνες είναι πολύ σοβαρά και είμαστε υποψιασμένοι και ενήμεροις και ω φύση και ως λαός, το ζητούμενο για εμάς είναι με τι αξίες θα πορευθούμε στα νέα δεδομένα. Πόσο ενωμένοι θα είμαστε, πόσο το θέμα της ελευθερίας, της σκέψεως, του λόγου, της αξιοπρεπούς ζωής μας θα το υποστηρίξουμε και θα το διεκδικήσουμε. Διότι, κατ' εμέ, τα δύσκολα είναι αυτά που βρίσκονται κρυμμένα κάτω από τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό. Τα περίμενα από ό,τι φαίνεται από ε, αυτά που είπες, ε, απ' ό,τι αυτός ο ιός δεν πρότιμά γοναχα και κράτη, συγκεκριμένα κράτη. Ακριβώς. Ε. <laughs> Συμφωνώ μαζί σε αυτά, απλά θα κρατήσω μία επιφύλαξη μέχρι να έρθουν περισσότερα στοιχεία στην επιφάνεια. Ούτε. Ούτε. Ναι, ναι, ναι. Εκπλήσει το γεγονός αυτό που συνέβη με την Ιταλία Παρόλο που θεωρείται πολύ φυσικό από πολλούς ανθρώπους, επειδή συνέπεσε με την εβδομάδα μόδας, τους, ειδικά οι άνθρωποι της Καστοριάς, είχαν όλοι πάει στην, στην εβδομάδα αγούνα στο Μιλάνο. Και πολλοί συγκρίνουν αυτή την μόλυνση με την επαφή των κατοίκων της Καστοριάς με την Ιταλία. Το ζητούμενο είναι πώς εξαμπλώθηκε τόσο πολύ στην Ιταλία. Γεγονός. Σήμερα διαβάζω σε ένα άρθρο ότι οι Ρώσικοι το κλιμάκιο των Ρώσων που έχει μεταβεί εκεί, εικάζει ότι πιθανώς μην είναι η Wuhan η πρώτη περιοχή που ξεκίνησε αυτή η πανδημία, αλλά η Ιταλία. Γιατί από την Ιταλία, επειδή Ιταλία, η Ιταλία, ειδικά η Λομαρδία, επειδή έχει πολύ κινέζικο πληθυσμό, πιθανώς να εικάζουν ότι πιθανώς εκεί να ήταν η αρχή, γιατί είχαν κρούσματα από κάποιον περίοδο λένε η γιατροί, ε, πνευ... περίογο είδος το Νοέμβριο. Πριν από το πρώτο κούσμα τη Ιωάννη. Κατάρχηκε στο πίσω μέρο του μυαλί μα όλα αυτά. Βέβαια. Πολύ ωραία την φιλοθέτησή σου. Είπε πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι δεν τα είχε δει από αυτή την οπτική γωνία. Κάρλα, πάμε στην σένα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν συμφωνώ σε πάρα πολλά σε αυτά που λέει η Κατερίνα. Α, και δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί είναι αποφθέγματα μέσα από την αρχαία Ελλάδα, έτσι, καλά αρχαία. Ε, βέβαια με τη δική της πινελία και τη δική της οπτική και μπράβο, γιατί είναι μία προσέγγιση και μία οπτική, η οποία πράγματι δεν μας είχε πολύ περάσει από το κεφάλι. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Εγώ, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι λίγο πιο όμως, πιο κοινικός και πιο, έτσι, Κοινικώς θα έλεγα, όχι απαραίτητα ρεάλιστη, ε, Και βάσει με αυτά που είπα και με αυτά που έχω δει, είναι η πιθανότητα ε, το φυδάκι να έφαγε την νυχτερίδα που ήταν εμολυσμένη, που την είχε εξήσει ο μερμικοφάγος και να κατέρεψε όλο το δυτικό οικονομικό σύστημα, είναι αντίστοιχη, σαν να φύγω να πάω στο φεγγάρι. Έχει μια τέτοια πιθανότητα. Ε, στο διατάφθα είναι το εξής, ότι ο συγκεκριμένος ιός ε, φάνηκε ότι καταρχήν α, φάνηκε ότι έχει, ε, στοχεύσει στην καρδιά. Οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι πεθάνανε ήταν άνθρωποι είτε ιδιαίτερα προχωρημένη ηλικία, είτε με ιδιαίτερο, ιδιαίτερα δεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Πράγμα που σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι ούτως ή άλλως τα πεύκα πνευ... τα θα αρχίσουν να τους γνεύχουν να έρθουν προς τα πάνω. Το πρόβλημα είναι ότι Έχουμε πέσει θύματα μια τεράστιας προπαγάνδας που δεν ξέρω, μάλλον πάει το μυαλό μου που πιθανό να αποσκόπει. Η προπαγάνδα αυτή τι λέει. Εγώ πιστεύω ότι όντω αυτός ο ιός είναι μολυσματικός. Υφίσταται, έτσι. Όπως υφίσταται και η γρήπη που κάθε χρόνο η εποχιακή γρήπη στέλνει πάντα με δηλώσεις του αξιότιμου κύριου Τσιόντρα 250 με 650 άτομα ανα τον κόσμο τα στέλνει στον άλλο κόσμο. Ε, αυτή τη στιγμή όμως, έτσι όπως βλέπω αυτό το πράγμα, ε, γιατί πολλές φορές τουλάχιστον μέσα από τη δική μου οπτική και μελετώντας την ουράνια, που είναι μια συμβολική γλώσσα, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν σου λέει ότι κράχ από οικονομικό κράχ σε παγκόσμιο επίπεδο από θέμα υγείας, να σου πω την αλήθεια δεν πήγαινε το μυαλό μου καθόλου. Δηλαδή και πολλές φορές πράγματα που γράφω, τα μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως τα βλέπω και όχι έτσι όπως θα ήθελα να τα βλέπω. Ο κοροναϊός, καλός ή κακός, Έδειξε ότι η πολυπληθισμικότητα, η Ενωμένη Ευρώπη και όλα αυτά είναι μπαρούφες. Έδειξε την παθογένεια της Ευρώπης, έγινε αυτό που λέει ο τον εαυτό σωθητό και πλέον αυτή τη στιγμή ξετυλίγεται το κουβάρι της Ευρώπης. Όποιο είχε καθίσει και είχε δει το άνθρωπο που είχα, βάλει, είχα δώσει αστοχαρτογραφικά κάποιες περιοχές οι οποίες τα ξεκίναγαν μέσα από τις ε, περιοχές οι οποίες ήταν, ήταν η Κιγουχάν. Το δεύτερο όμω και σημαντικότερο είναι ότι όποιος περιμένει ότι η οικονομία των χωρών των προηγμένων θα πάρει τα πάνω της πριν το 23 θα πρέπει να το ξεχάσει. Η διάβασα στο, σε κάποιο ιστολόγιο μια μελέτη ενός πανεπιστήμιου που λέει, αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας, στην Αμερική, που θεωρείται η πρώτη οικονομία του κόσμου, θα έχουμε 32% ανεργία. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως αυτό που πέρασε η Ελλάδα και αυτό που περνάει η Ελλάδα και αυτό που θα περάσει η Ελλάδα είναι η αλλήγηση στην χώρα των θαύματων. Τίποτα. <coughs> το πρόβλημα από εδώ και πέρα δεν το έχουμε εμείς. Το πρόβλημα από εδώ και πέρα το έχουν οι άλλοι και θα πρέπει να μάθουν να το διαχειρίζονται μόνοι τους γιατί σε λίγο καιρό θα τα ακούσουν και τα χαμπάρια της γερμανικής οικονομίας που έβγαινε ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Γιουγκερ και έλεγαν «If not», ότι αν δεν υπογράψετε πεθάνατε. Ή... το κάρμα είναι άσκημο πράγμα. Θες να αστονίσε ο Υπ. Οικονομικών της ΕΣΣ, με την αιτιολογία <συμπλή> ότι έβλεπε ε, την οικονομική καταστροφή που έγινε να περάσει ο λαός του και δεν το άντεξε. Βέβαια. Αυτό το μήνυμα που Βέβαια. Αυτό βέβαια δεν θα γινόταν ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι. Ε, φανταστείτε ότι έκανε πρόταση ο Μητσοτάκη και ακόμα κι αν είναι θεατριμίστικο έχει καλούς συμβούλους, μπορώ να πω. Εγώ θέλω να είμαι προκατηλημένος. Έτσι. Ε, έκανε πρόταση ότι παιδιά, όλοι να δώσουμε το μισό μισθό μας, συμβολικά. Γιατί όχι συμβολικά θα τα πάρουν το μισό μισθό και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι δεδομένο. Mm -hmm. Αλλά βγήκαν όλοι οι αριστεροί και λέει: Δεν μπορούμε λέει, να δώσουμε. Ξέρεις γιατί τώρα αυτή λίγδωσε τα ντεράκι του και σου λέει: Τώρα να δώσουμε τα μισά λεφτά για τον λαό για ποιο λόγο. Οπότε μια στιγμή, είπε ότι το βλέπεις, ή βλέπει ότι θα γίνει μία μισθού δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εννοείται αυτό. Mm. Εννοείται αυτό, γιατί πρόσεξε να mm. Αυτά όμως που θα περάσουμε, γιατί εδώ τι έχει γίνει και εδώ θέλω να προλάβω κάποιους ανθρώπους για να μην παρανοήσουν αυτά που λέω. Η οικονομία μετά από δέκα χρόνια λιτότητας έχει αυτορυθμιστεί. Ούτε ο Τσίπρας τη ρύθμισε, ούτε ο Στουρνάρας, ούτε ο Τζετακής. Άρα ένα προϊόν που μπορούσες να το πάρεις με 10 ευρώ πήγε στα 5. Τώρα θα πάει στα 4 για να γίνει μια ρύθμιση της οικονομιάς. Από εδώ και πέρα εμείς όμως τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσει, για να σας δώσω και μία ημερομηνία, όποιος καθίσει και δει την, την, ε, από τέσσερις δεκάτου που έχει γενέθλια η Γερμανία, εκεί αρχίζουν τα όργανα, διότι δεν πάει καλά η Γερμανία, που είναι η ατμομηχανή, γιατί προσέχτε τι έχουμε. Οι δυνατές οικονομίες στην Ευρώπη είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, και Ισπανία. Οι άλλες τώρα κάτι λιτώ, Λιθουανία, και κάτι ελλάδα είμαστε για μπάτσες. Επίσημη πρόβλεψη της Γερμανίας, φανερή, είναι από 3,5 έως 6% ύφεση. Από το συν 5, μείω 6. Η Ιταλία, πρόβλημα τεράστιο. Η Γαλλία, Ομοίως, η Ισπανία καλά δεν σηκώνεται μετά τις άλπικες της Αποκάλυψης, μπορεί να σηκωθούν και αυτοί, έτσι. Και επειδή λένε κάποιοι ότι θα φύγει η Ισπανία από την Ευρώπη, δεν μπορεί να φύγει, γιατί η Ισπανία είναι μόνιμα η τσάξη των Γερμανών, έτσι, για να τα μιλήσουμε ωραία. Άρα θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι πυλώνες της Ευρώπης ε, απειλήθηκαν καταραίων, και καταραίων με κοφαντικό τρόπο. Αυτές όμως οι συνθήκες, για να ξέρετε, έχουν μεγάλες ομοιότητες με την περίοδο του 1934-1942. Συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα, οικονομικά κράχ, το οικονομικό κράχ μιζεχανάει κανείς ότι που έγινε το 1929 στην Αμερική, τα απόνερα εδώ μας πιάσαν το 1932, γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ και τέτοια. Και γενικά μπαίνουμε σε μια περίοδο, η οποία αυτό που είδα εγώ, είναι ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει πλέον ιδιαίτερα κίνδυνο. Ε, κάνοντας έναν αστίσμο, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Ε, Θέλω να τα λέω τα πράγματα α, με το όνομά του. Όσοι ήμασταν λίγο περπατημένοι, αλλά και μη θα το έχουν ακούσει τη δεκαετία του 90, ε, στα μπαρ, τα παρακμιακά ήταν Ρωσίδε. Τώρα θα ήταν Γερμανίδες, έτσι. Αλλάζει η, η φουρνιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα με τον α, α, ο κορονοϊός θα αφήσει ένα αποτύπωμα κατά τη γνώμη μου το αποτύπωμα το οποίο θα αφήσει αθρηστικά δεν θα είναι μεγαλύτερο των 650.000 που άφησε η κοινή γρίπη η εποχιακή ανα τον κόσμο πάντα με τα δεδομένα του κύριου Τσιοτρά. έχω να πω όμω κάτι το εξής αυτό που αφήνει μεγάλο αποτύπωμα είναι ο φόβος. Είναι ο φόβο για να μην πεθάνουμε. Και εδώ ερχόμαστε να επιλέξουμε μεταξύ του ύψης του αγαθού που είναι η ελευθερία και του επίσης ύψης του αγαθού που είναι η υγεία. Σε αυτό το δίλημα που μπαίνουμε, είναι γιατί φέτος είχε η χώρα, σε, μάλλον συγνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Χαντές δουλκάνους. Θα το περάσουμε κι αυτό. Όμως, θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή στο μέλλον για να δούμε τις συνέπειες τις οικονομικές σε ανθρώπινο επίπεδο που θα αφήσει το οικονομικό κράχ διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει να ε, μην μπορούμε να δουλέψουμε. Έχει κάτσει σε παγκόσμιο επίπεδο όλη η οικονομία. Εμείς λίγο πολύ είμαστε ε, μαθημένοι σε αυτά. Πλην όμως φανταστείτε τι θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Φανταστείτε τι θα γίνει... Στο Βερολίνο, φανταστείτε τι θα γίνει στις κεντρικές ασιατικές αγορές. Η γνώμη που έχω είναι ότι το 1929 το Κράκ θα θυμίζει παιδική ταινία. Κάτυρο. Κάτυρο. Έχω εδώ τα δύο άρθρα για όσους ακουατώ σας είχε Αυτό το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκα τελικά είναι έξι μήνες πριν, όχι πέντε μήνε, ακόμα χειροτά, έξι μήνες πριν, το οποίο είναι ο νόμος 4619, κάθετος του 2019, που αφορά την κύρωση του νέου ποινικού κώδικα. Στο άρθρο 285, προβλέπεται ποινές για τη μη συμμόρφωση στις κρατικέ διαταγές, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος από κάποια μεταδοτική ασθένεια. Και αυτό ψηφίστηκε έξι πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού, του πόντου κούσματο, του Ιουχάν, αν υποθέσουμε το πρώτο κούσματο να γίνει. Για να μην μιλήσουμε για τα δύο ετών πριν ομιλία που είχε κάνει σε πριν δύο εκπομπέ με το, το βιδάκι που ανέβασα το χητικό μάλλον του Bill Gates, ο οποίο προειδοποιεί για μια πανδημία. Για να μην μιλήσουμε για τον κύριο Τσόδρα, ο οποίο σήμερα διάβασα, είχε κάνει κάποιε για μια πανδημία. Για να μην μιλήσω για τον του. Υγείας, ο κόσμο Οργανισμού Υγεία, ο οποίο ε, και αυτό το είχα αναφέρει σε δύο προηγούμενε εκπομπέ. Ε, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν ο τίτλο αυτού του συνεδρίου. Η άσκηση που έγινε ε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και προέβλεπε επίσης ότι ο κόσμο γενικά, η παγκόσμια κοινότητα και ιατρικά, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά δεν είναι έτοιμη για μια πανδημία. Στο γεγονό ότι έγινε άσκηση με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος του Bill Gates για πιθα... πιθανό σενάριο, προσομοίωση σενάριου προσβολής του κόσμου από έναν ιό που τον είχαν ονομάσει τελικά ιό ε, το είχαμε ένα αμφιβολή αν όντως τον είχαν ονομάσει έτσι και δικά τον είχαν ονομάσει έτσι και αυτό έγινε τέσσερι περίπου μήνες πριν ε, όλα αυτά τα πριν είναι αυτά που δεν μα κάθονται καλά όλα αυτά τα πριν είναι γεγονός ότι Πάει πολύ προ το να είναι κάτι το οποίο είναι τεχνητό, για να μην αναφέρουμε και τι δημόσιε πλέον κατηγορίε και του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών ή Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίο κατήγγειλε ευθέω στην Αμερική για βιολογικό πόλεμο, για να μην πούμε για το κλιμάκι τη Ρωσία, που επίση κλείνει προ τα εκεί και όλα αυτά τα οποία κατά κυρίω βγαίνουν στην επιφάνεια, τα οποία αν κάποιο τα παρακολουθεί καλά, αν κάποιο τα παρακολουθεί καλά, αφήνουνε ψίχουλα. Κράνεις στο διαδίκτυο και θα αφήνουν και κάποια ψύχουλα, ακόμα και στα μέσα κοινωνική ε, δικτύωση, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πρέπει να παρακολουθείς καθημερινά και μέσα στο 24ο θα βγει μια πληροφορία την οποία μπορεί να τις συνδέσεις. Αν να είσαι εκεί την ώρα εκείνη και το δεί, θα καταλάβεις ότι μέσα αφήνουν τις υπόνοιες, ότι ναι, ήταν κάτι πιο συνωμοσιολογικό. Όλα αυτά δεν μπορούν να μα ξενήσουν. Ε. Και ευχαριστώ πολύ και τον αγαπητό Σιωριό που βγόστηκε και το άλλο άρθρο, το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε η Κατερίνα, το οποίο μιλάει για, το, για την πράξη, το FEC, η ε, FEC μάλλον, έγινε ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τον κορονοϊό, στο οποίο αναφέρθηκε η Κατερίνα πριν, που μιλάει για το τι θα γίνει σε περιπτώσει που κάποιο φέρει αντίσταση. Και διαβάζει κανεί όλα αυτά, βλέπει μάλλον τι πράξει αυτέ του νομοθετικού δικαίου, τα FEC επίσημα του ελληνικού κράτου. Ε, ακούει για, για αποφάσει που παίρνουν άλλα κράτη σε σχέση με το κορυμό ιό. Ε, ακούς τους, α, ότι οι Κύπροι ε, σκέφτονται να βάλουν ένα μηχάνημα, δηλαδή όταν είναι το ιαρροπεδιά αυτό το μηχάνημα, να βάλουν απάνω τους, στο χέρι ή στο πόδι, μια ελευκρινική συσκευή, συσκευή με το οποίο καταδεικνύνουν ποιο έχει το κορυμό και ποιο νοσή. Ακούς κάποια, κάποια κράτη στην Ανατολική Ασία που ήδη σφραγγίζουν με σφαγίδα, παλιά σφαγίδα, παλιού με μελάμινο, όπω κάνουμε με σταγκάρ, που σφαγίζουν τα χέρια αυτών που νοσούν, όπω επίση και η ελληνική κυβέρνηση, που παίρνει κάποια απόκριση απόφαση, και κάποια χώρα, δεν θυμάμαι ποια είναι η Ταϊβάν, η Συγκαπούρη, ναι, που χρησιμοποιεί ακόμα και τα κινητά των, των ανθρώπων για παρακολούθηση για όσου νοσούν στο σπίτι, εάν βγαίνουν έξω. για παρακολουθούν μέσω κινητών τι κινήσει του. Ε, Ακού για την Κίνα που ήδη είχε εφαρμόσει το σύστημα αναγνώρισης των προσώπων με κάμερα και παρακολουθούν μέσω ενό εκδικαμένου δικτύου τις κινήσεις των πολιτών τους. Και λες, μεγάλος αδερφός, μα, υπάρχει ήδη. Σε κάποιες φορές, υπάρχει ήδη. Κατάτες να πεις πάνω σε αυτό. Ναι, αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι το Siforai που είχανε φέρει επί Ολυμπιακών Αγώνων. Ουσιαστικά αυτό που βλέπεις εσύ στον δρόμο που είναι μια κάμερα Κληροφορία αυτό είναι το κάλυμα, έτσι. την ώρα που περνά ή που πά σε μια πορεία όλη ενωμένη και αποφασισμένη, σε έχει τραβήξει φωτογραφία και ξέρουν ποιο είσαι και επίση το επειδή το επόμενο βήμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση είναι να παίρνει άδεια μόνο με αυτό το πενταψήφιο νούμερο, έτσι θα σου είχε μήνυμα στο κινητό, ότι επιτρέπεται να βγει από τις 7 και 45 μέχρι τις 12.30. Πώς είμαστε στο στράτο που βγαίναμε με δύο ώρες με υπηρεσιακό το πρωί. Κάτι τέτοιο. Ε, γενικά αυτό που λέμε ο μεγάλος αδελφός ε, ισχύει. Το θέμα είναι ότι ε, και το και σαν προβληματισμό στους φίλους Ακροάτες. Ε, ε, Πολλοί λένε ότι ο νόμος πρέπει να τηρείται, έχουν δίκιο. Εγώ το μόνο που έχω να πω ότι και ο αδόλφος Χίτλερ ό,τι έκανε με νόμο τα έκανε. Έτσι. Και για να το πάω και λίγο παρακάτω, είναι ότι ο βασικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η ισονομία. Όταν εγώ που είμαι ο γηγενής μου απαγορεύει γορεύεις να κυκλοφορώ, και όταν ο άλλος που είναι ότι ή οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί ελεύθερα δεν έχω πρόβλημα με τον δαπώ, έχω πρόβλημα με αυτό που λαμβάνει την απόφαση συμβαίνει ότι είναι εκ του πονηρού άρα δεν νοιάζεσαι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια νοιάζεσαι για να περάσεις πράγματα τα οποία θες να τα περάσεις χωρίς να που λέμε. αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή μου και εκμετάλλευση το μεγαλύτερο, το πιο επικίνδυνο, ένα από τα πιο επικίνδυνα συναισθήματα και μία από τι πιο επικίνδυνε δονήσει. Ο φόβο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά πώ να χρησιμοποιούν το φόβο. Και για μένα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, αν υποθέσουμε ότι εδώ και χρόνια πάνε την κατάσταση προ κάπου, κάπου είχα διαβάσει ένα βιβλίο που το έχει συλλέξει ένα αγαπητό φίλο, το οποίο ξεκινούσε η πρώτη σελίδα με την εξή φράση. Δεν ξέρω αν δεν έχετε ξανακούσει Όλη η παγκόσμια ιστορία από, το 10, από τα μισά του δεκάτου ο αιώνα και μετά είναι η σύγκρουση μεταξύ ε, φατριών και η σύγκρουση μεταξύ κέντρων ελέγχου αναφέρεται και η λέξη, δεν θα ήθελα να το πω αυτή τη στιγμή στον ώρα αλλά η σύγκρουση μεταξύ συμφερόντων και κέντρων εξουσίας, εξουσίας μιλάνε μέσα για πολλές ε, για πολλά ονόματα, τα οποία επιτροπών, για πολλά ονόματα ίνστιτούτων, ε, το τα οποία ε, θεωρείται ότι κατευθύνουν, παρακολουθούν και κατευθύνουν κάποιες στίχες. Και ήταν φοβολή αυτό, αυτή η διατύπωση, ότι η σύγχρονη ιστορία από το 18ο αιώνα και μετά, είναι ουσιαστικά αυτό που καταγράφει η ιστορία, είναι το αποτέλεσμα των συγκρούσεων αυτών των κέντρων εξουσίας. Καταρχήν, που έχουμε σε ακούσει μάλιστα στο μα. Αν μου επιτρέπεις λίγο να συμπληρώσω σε αυτό το πράγμα, ένα επίσης κοινωνικό πείραμα που δεν το έχει πάρει κανείς χαμπάρι στο Facebook, είναι ο Ευγαίνη ο Καθένας και λέει «Σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα χειροκροτάμε όλους για όλους Α, τους...» Πώ λοιπόν... υποκρισία το θεωρώ αυτό το Ό πράγμα. πράγμα. Λοιπόν, δεν υποκρισία. Όχι, και θα σου πω να βγαίνω το θεωρώ. Δηλαδή, εγώ το γιατρό, τον σέβομαι όταν <Και> μου σώζει το παιδί μου, τη γυναίκα μου, εμένα, την, δεν ξέρω εγώ, ένα συγγενή, έτσι. Ε, δεν πάω με ύφος δεκακαρδινάρια, δηλαδή, να ε, πω εσύ σοφά κελάκιας, γιατί μέχρι προχτέ αυτή, να βγούμε, λέει, να χειροκροτήσουμε λέει, τα παιδιά της αστυνομίας. Αυτό που λες σήμερα τα παιδιά της αστυνομίας, ήταν προχτέ που έλεγε ο μπάτσος του γουρού είναι ο δολοφόνος". Τι ακριβώς παίζει. Απλά για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτό είναι μία χειραγώγηση, έτσι. Πετάει ένας που δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι ο, ο κύριος Τάδε, α πούμε. Λέει, όλοι στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε για τους νοσηλευτέ. Έχει κίνηση, περνάει. Μετά, όλοι να χειροκροτήσουμε για το τέτοιο. Είναι τέτοιο για να δει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Συμφωνώ. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη υποκρισία, αλλά αυτή τη χειραγώγηση και το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ειδικά σε ό,τι πάρα την κοινότητα, αλλά κάνουν προσπάθειε, αρκετοί από αυτού είναι αρκετά υπεύθυνοι, ετών για να πολεμήσουν ασθένειε. Ετών και έρευνε. Δεν είναι τώρα μόνο. Αλλά δεν είχε ροκόρμα σε κοινωνία τι προσπάθειε στα προηγούμενα χρόνια. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, ε, ένα άνθρωπο έχει επιλέξει να κάνει μια δουλειά. Έτσι, δηλαδή, ε, να σου πω, με πολύ το σημερινό το γεγονός που ένας άνθρωπος κατέβηκε από το τρολεϊ, ηλικιωμένος, και πήγε ένας άνθρωπος, ο οποίος ε, είναι τουλάχιστον έτσι, της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλαδή, Klein Mind, ας πούμε, τίποτα, έτσι, και πήγε και έπιασε κεφαλοκλήδωμα το Γέρο. Επειδή, ναι. Επειδή δεν είχε, λέει, μαζί του το χαρτί. Εάν νομίζουν αυτοί οι τύποι εκεί οι απίστευτοι ότι θα μα κάνουν να είμαστε σαν τη ταινία τη δεκαετία του 70, Κράμερ εναντίον Κράμερ που θα σκοτωθούμε μεταξύ μα, κάνουν μεγάλο λάθο. Στον άνθρωπο αυτό τη τρίτη ηλικία και εμένα, με ενοχλεί το να κάθομαι εγώ σπίτι και να βλέπω κάτι λεβεντόγερου 75 χρονών να βγαίνουν έξω να πάρουν, να πάρουν μια κουκουρούκου και καλά. Αλλά. Αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να πάνω πιάσει κεφαλοκλείδωμα, έτσι. Βέβαια. Και μετά του λέγει σου έδωσα ευκαιρία. Τι έδωσες ευκαιρία, έτσι, ο Γλάνη, Τι ευκαιρία έδωσε. Πάντως, να, να προσθέσω κάτι ακόμα, έτσι, μικρό, ναι, πάντως, δικαιώ. το φόβο. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη, γιατί ισχύουν όλα αυτά που λέτε συμφωνώ με και πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε. Εννοείται, συμφωνώ. Ένα πράγμα να πω ότι μια μικρή μου προσπάθεια σε ένα άνθρωπο που έχω γράψει την Ουράνη να έχω δείξει για το θέμα, ω ένα βαθμό, πώ ξεκίνησε αυτό το πράγμα την Κίνα και τι έγινε. Στον βαθμό που μπορώ, έτσι εννοείται. Δείχνω κάποια, κάποια στοιχεία ότι ήταν καλά συνοθετημένο το παιχνίδι. Θα το δείτε, αν θέλετε, στο άνθρωπο που έχω γράψει στην Ουράνη και εγώ ασχολούμαι με την Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σαφώ υπάρχουν κάποιοι που την ανθρωπότητα. Το θέμα είναι, ή κάποιοι τέλο πάντων δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να ξέρω, μπορεί να ξέρω, δεν ξέρω τι ξέρω, γιατί δεν θα τα αποδείξω όλα. Το θέμα είναι ότι ξέρω να χειρίζεται το φόβο. Και όταν, όταν χειρίζεται το φόβο, μπορεί να ελέγξει του ανθρώπου ότι ο άνθρωπο δεν ψάχνεται δυστυχώ. Και ένα πράγμα που συνειδητοποίησα πάρα πολλέ φορέ. Βάζει προ στο Facebook ή στέλνει σε φίλου, πράγμα τα οποία μπορεί να μην είναι 100% αλήθεια, αλλά χρειάζεται να χρησιμοποιήσω και τη λογική. Και να αμφισβητήσει και να αμφιβάλλει και να το δει. Δεν χρειάζεται να το απορρίψει. Και να δει μια άλλη ποιότητα αλήθεια που μπορεί να υπάρχει. Δεν σου λέω ότι είμαι εγώ η αλήθεια τη ζωή. Φοβούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Μην του αγγίξει, μην ζοριστούμε. Μην, μην, μην πάμε και δούμε μια πραγματική πραγματικότητα. Στην ψυχοθεραπεία λέμε δύο από τα προβλήματά μα. Να έχουμε ένα πρόβλημα. Να δούμε στη ζωή μα πώ θα θέλαμε να είναι τα πράγματα και πώ πραγματικά είναι. Όλοι μα φοβόμαστε να δούμε την πραγματική πραγματικότητα, τον χρόνο θα λέγαμε και οτιδήποτε άλλο βαθύτερα μέσα μα. Θέλουμε όλοι, όλα τα χαμομήλια να λέμε, ή την πέμπτη διάση του τίποτα. Σαφώ όλα θα γίνουν. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τι γίνεται. Διότι αν δεν ενημερωθούμε, δηλαδή πραγματική επανάσταση, η δημιουργική, θα έρθουμε αυτό που κάνουμε, να ενημερωθούμε πάνω απ' όλα. Και να δούμε ότι αυτό ο φόβο για να ελεγχθεί, πρέπει πρώτα να ισορροπήσουμε, να σκεφτούμε λογικά, γιατί έχουμε και λογική να ισορροπήσουμε το θυμικό μας, το συναισθημά μας, να τα βάλουμε κάτω, να μιλήσουμε με ανθρώπους που μας λύμπει αυτό το πράγμα και μας σταματήσει η επικοινωνία, αφού έχουμε το Internet και μιλάμε, και να μπορέσουμε όλοι μαζί να, βρούμε, να, μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το πράγμα που πάμε να μας περάσουν, όχι δεν είναι δημοκρατικό, Έχουν, έχει καταληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η κατάσταση, δεν συζητάμε και το παίζουμε τώρα. Ε, ρε, είναι ένα μεγάλο θέμα ζήτη. Αλλά το θέμα είναι ψυχολογικά. Αυτό που δημιουργεί είναι να σε φοβισμένο, να θε πάντα έναν εξουσιαστή να έχει από πάνω που το μοντέλο μα το περάσαμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Να έχει πάντα κάποιον να σε εξουσιάζει και, έχει, και περνάει το μοντέλο αυτό πάρα πολύ. Να φοβάσει για την υγεία τώρα, για έναν αόρατο εχθρό. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει κορονοϊό. Σαφώ υπάρχει ο ιό και εκείνη. Σαφώ υπάρχει. Αλλά αυτή η φοβία, αυτή η αγωνία η οικονομική. Δυσκολία που δημιουργούν, σταματάνε τη δύναμη του ανθρώπου, το αίσθητο τη επιβίωση και τη δύναμη, το ηρωικό κομμάτι που έχουμε. Για δηλαδή, να το πάμε και πιο ελληνικά, να το πω: Έχουμε πολύ ηρωικό κομμάτι μέσα μα, σαν φιλί. Και δεν το λέω τέτοια, εγώ είμαι ανοιχτό άνθρωπο, πιστεύω στα πάντα. Πιστεύω με την Ελλάδα, δηλαδή, και Έχει ένα πολύ δυνατό ηρωικό κομμάτι τουλάχιστον η φιλή μα, και πάντα το ξεσκίσουμε με διάφορου τρόπου. Κοινωνικά, ηθικά, ψυχικά, πνευματικά. Ένα ακόμη παράδειγμα, δείτε δηλαδή, για τι εκκλησίε που μπορεί να μην λατρεύω πολλά πράγματα, αλλά σέβομαι πάρα πολύ το θέμα. Δεν, γίνονται, δεν θα γίνει, δεν ξέρω να γίνονται, δεν γίνονται πολύ λίγε τελετουργίε που είναι πολύ σημαντικέ δωρητικά να το δούμε και βοηθάνε. Χρειαζόμαστε πράγματα να ανεβάσουμε τι δονήσει μα, την ενέργειά μα, Γιατί όλα αυτά που βλέπει ο κόσμο είναι πολύ αρνητικά και έχουμε μια φύση όλοι μα. Μια αρνητική, γιατί 10 χρόνια, 10 χρόνια αυτό που περνάμε όλοι μα δεν είναι εύκολο. Μα έχει λυγίσει με διάφορου τομεί. Δεν χρωστούσαμε ούτε κλέψαμε κανένα τουλάχιστον, ούτε πήραμε μίζα, τουλάχιστον αυτό που το ξέρω δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο πράγμα. Ή, τέλος, οπότε όλο αυτό χρειάζεται να μπορέσουμε στην ανθρωπότητα να δούμε μια πραγματική πραγματικότητα κάποια στιγμή και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε οποιοδήποτε να μα δει, οποιοδήποτε πολιτικό ή οτιδήποτε δεν με, δεν με ενδιαφέρει. Ποιο είναι, με ενδιαφέρει να είμαστε ελεύθεροι το πάνω απ' όλα. Και αυτό με διάφορου τρόπου. Δεν ξέρουν να ελέγχουν την ψυχολογία, ξέρουν καλά, έχουν, είναι εκπληκτική στην ψυχολογία μαζών έχουν ειδικέ τεχνικές, τα ξέρουν όλα και δεν το λέω συνομοσιολογικά. Απλά το βλέπεις, δεν χρειάζεται να είσαι συνομοσιολόγος. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ψάξουμε, να σκεφτούμε λογικά και να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, πού πάει, γιατί τώρα ξαφνικά, πέρα από τα αστρολογικά που σαφώς επηρεάζουν, γιατί τώρα αυτοί να βγάλουν αυτά που γίνανε, πού θέλει να πάει αυτό, γιατί, γιατί ο καταλησμός έχει μπει. Γιατί υπήκε ο κομμουνισμός πραγματικά, οι τα δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα, τα μορφώματα όλα που στην ουσία πουθενά δημιούργησαν την ανθρωπότητα. Γιατί δημιουργήσαν τον το, το, το, το κομμουνισμό και άλλα πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά και τα δημιούργησαν, είναι γραμμένα όλα. Όλα. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι χρηματοδοτούσαν τον Χίτλερ για αυτά που έγραφε και ποιοι χρηματοδοτούσαν τον Μάξι και τον Λέιν για αυτό που τα έγραφε. Και αυτοί που χρηματοδοτούσαν να ξέρουν πολύ καλά ποιε οικογένειε είναι. Έχει ε, ρόλο πολύ. Ε, τα ξέρουν και τα έχουν βγάλει και οι ίδιοι. Δεν είναι ότι τα κλείνουμε. Είναι γραμμένα σε 700 βιβλία και τα κάνει. Λοιπόν, Αλλά... ε, το χάσαμε θέμε... τον κόσμο ότι η παγκόσμια κοινότητα είναι σε δύο διαφορετικέ στρατέπεδα. Το θέμα όμω πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Να κάνουμε κάτι γιατί το να καθόμαστε. Γιατί ξέρετε, ακούγει κάτι. Καθόμαστε και αφήνουμε αφήν το Θεό να τα κάνει όλα. Ε Δεν είναι μόνο τα αφήνουμε όλα και καθόμαστε και θα μου τα βγάλει. Κάπω πρέπει να δράσουμε και Συναθηνά και χύρακίνηκα. Κάπου πρέπει να βάλουμε στο μικρό κομμάτι που έχουμε όλοι μα να ενεργοποιηθούμε, να, να δώσουμε γνώση. Όλο αυτό που κάνουμε και εμεί τώρα, αυτή τη στιγμή, με τι μικρέ μα γνώσει, όσο μπορούμε και έχουμε, να μπορέσουμε με τη δικιά μα αγάπη που έχουμε πάρα, από αγάπη το πάνω από όλα. το κάνω πάνω από δεν κερδίζουμε κάτι με αυτό. Είναι να μπορέσουμε να πάλι λίγο παραπάνω στη συνειδητότητα. Η Κατερίνα είπε πολύ ωραία πράγματα βαθιά και με, στη ρίζα που, που, που δεν μπορεί να συζητηθούν, αλλά χρειάζεται να αναφυπνιστούμε κάπω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά ο φόβο δεν είναι εργαλείο. Και για να το καταπολεμήσουμε, το φόβο θέλει να μην είμαστε τόσο πολύ στο θυμικό και στο συνέστημα, να βάλουμε και τη λογική, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, χωρί φόβο. Πάντοτε η ανθρωπότητα έχει τον καθέναν τη διοικεί. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα ζούμε. Τώρα πώ μπορούμε να ενωθούμε με άλλου τρόπου. Δεν λέω επανάσταση να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά με έναν πιο διαφορετικό τρόπο πρέπει να ενωθούμε. Οπότε δεν θέλω να κάτι άλλο. Ε, σημείο, ότι Μπορεί κάποιοι να γεννήθηκαν το 2000 ή το 1990 ή και πιο πριν, αλλά αυτοί που διοικούν δεν διοικούν για πρώτη φορά τώρα. Διοικούν την ανθρωπότητα χιλιάδε χρόνια. Μάλλον εδώ πέρα εκατοντάδε χρόνια. Ακόμα και από την επιχείρηση τη απληκτροκρατία υπάρχουν ντοκουμέντα που δείχνουν το πώ γνωρίζανε, το πώ μαθαίνανε βασικά, γιατί από τότε πιστεύω ότι αρχίζαν να μαθαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο το πώ μπορούν να χειρίζονται κάποιες καταστάσεις και το πώς μπορούν να κατευθύνουν τον κόσμο, να διοικούν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που ζούσαν από τότε έχουν αφήσει έγγραφα, έχουν αφήσει τις παρατηρήσεις τους, τις οποίες νεότερες γενιά πολιτικών έχουν κληρονομήσει και ξέρουν πάρα πολύ καλά, φανταστείτε τώρα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, πώς μπορούν να κατευθύνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συνδητότητες Προ κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι επαγγελματίε. Σε αυτό το κομμάτι είναι επαγγελματίε, και κάποιοι του βγάζει στο παπέλο για το πώ μπορούν να κατευθύνουν τι μάζε. Και να πω τώρα ότι κάποιο μου είχε πει κάποτε ότι δεν κοιμούνται ποτέ. 24 ώρε δουλεύουν, αγρυπνοί, προετοιμάζουν, σχεδιάζουν και ξέρουν ακριβώ, είναι 100 βήματα μπροστά για οτιδήποτε γίνει, το πώ θα πρέπει να μπουν στη μέση και να προλάβουν καταστάσεις, είτε που γίνει, είτε αφού γίνει, πώ να μπορούν να κατευθύνουν ε, το, ελληνικά το σύνολο εκεί που θέλουμε. Και πώς με τις δονήσει αυτές, και εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να πάμε τώρα, ε, και, και ένα στερή και μεσένα κατερίνα, ε, στο γεγονό ότι υπάρχουν, ότι ξέρουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο, ο οποίος διάπεται από δονήσεις. Ακόμα και όλες οι παραδόσεις, στην αρχή είναι ο Λέουρος, ε, της Γιώργης παράδοση, η αρχαίγωνη αυτή δόνιση, από την οποία ξεπίδησαν όλες οι υπόλοιπε δονήσει. Και έχουν μια κλίμακα αυτές οι δονήσεις. Μια κλίμακα ανάλογα με την που μια σε χέρτς. Κάθε δόνηση έχει το δικό του χέρτς. Ο φόβος, το μίσος, ο τρόμος, ε, ο θυμός, η οργή έχουν πάρα πολύ χαμηλές δονήσει. Έτσι, έχουν μετρηθεί αυτά Όπως επίσης ξέρουμε ότι και η δόνηση και η γη έχει δίκη της δόνηση Όπως και όλοι οι πέντες έχουν τη δική του δόνηση ε, Ο Πλάτωνας δεν μιλούσε για τη μουσική των σφαιρών Και πολλοί λογοτέχνες, ε, λογοτέχνες Φιλόλογοι Με έργα που αναφέρεται σε πεζογραφία ε, Είτε Άγγλο είτε Αγγαρικάνου που τα έχω σπουδάσει Μιλάνε από τότε για τη μουσική των σφαιρών Και την έχουν συγκαταλέξει στις ε, Είτε στα ποιήματα, είτε στα δοκίμια, είτε στι δουλειέ που έχουν συγγράψει. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι ο κόσμο είναι ενφερμένο από δονήσει. Δεν είναι τόσο υπαρκτό γιατί δηλαδή δεν έχουμε εμεί τα αισθητήρια όργανα για να μπορούμε να αντιληφθούμε τι δονήσει. Έχουμε όμω κάποιου τρόπου για να μπορούμε να αντιληφθούμε τα στο υπαξί ένταξή μα. Και αυτό ο τρόπο για να αντιληφθούμε τι δονήσει, είτε είναι διευθυντικό, είτε είναι τα τσάκρα μα. Γιατί μέσα στα τσάκρα υπάρχει. Ε, ξέρουμε ότι κάθε τσάρα έχει συγκριτή δονήση και ότι υπάρχουν συναισθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε κάποια τσάκρα. Από τι υποφορίες που ενορίζω από την τάντρα, ξέρουμε ότι ο φόβος, κατά κύριο λόγο, βρίσκεται στο πρώτο κέντρο. Έτσι, βρίσκεται στο πρώτο κέντρο το, το τσάκρα ρίζα, το λεγόμενο, και ότι το κάθε τσάκρα είναι εναρμονισμένο ή δυσαρμονικό. Αν η ενέργεια της ζωής, η πράνα, το τσι, δεν κυκλοφορεί καλά στο τσάκρα, είτε γιατί υπάρχουν μπλοκαρίσματα γιατί υπάρχουν διαταραχέ στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, στα ενεργειακά του κανάλια, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί η δυσαρμονία. Η δυσαρμονία και αρμονία βγάζουν κάποιε τυπολογίε συμπεριφορών, βγάζουν κάποιε τυπολογίε ανθρώπων και κάποιε συμπεριφορέ. Ο φόβο λοιπόν βρίσκεται στο πρώτο κέντρο, στην σακραλίζα. Ο φόβο ποιο, ο φόβο για την επιβίωση, βρίσκεται εκεί. Ό,τι έχουν γράψει αρκετοί ψυχολόγοι, το έχουν λάψει αρκετά σωστά πράγματα. Η ανάλυση τη ανθρώπης ψυχολίας σε σχέση με το φόβο έχει σχέση με το πρώτο κέντρο. Ουσιαστικά έχουν χαρτογραφήσει πάρα πολύ καλά το πρώτο κέντρο. Ε, φόβος υπάρχει επίσης και στο τρίτο τσάκρα. Ο φόβος όμως για την εξουσία. Για το αν θα χάσω την εξουσία που έχω, αν θα χάσω την καρέκλα που έχω, τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω εξουσία, τι πρέπει να κάνω. Όπως επίσης εκεί υπάρχει η ι μια ικανότητα που ο Χίτλερ την είχε. Έτσι, ο Χίτλερ ήταν vegan, vegetarian, συγγνώμη. Έτσι, υπάρχει, υπάρχουν ομολογίε ότι ήταν vegetarian, αλλά παρόλα αυτά έκανε πάρα πολύ μεγάλε καταστροφέ στην ανθρωπότητα. Είχε όμω ένα χάρισμα. Μπορούσε να μαγνητίζει εκατοντάδε κόσμο που ήταν από κάτω. Αυτό το χάρισμα είναι κάτι που οι τεντρικοί λένε ότι δίνεται στο τρίτο κέντρο αυτό το κέντρο που δίνει και την ηγητική ικανότητα αλλά εκεί υπάρχει ο φόβος για την εξουσία το αν το χάσω, το θα την έχω, το πώς θα την έχω το τι θα κάνω για να αποκτήσω γι' αυτό εκεί βρίσκεται και η ύμπριγγα βρίσκεται ικανότητα να πάω τσικλοποδιές σε άλλους για να πάρω εγώ την καρέπλα παρόμοτος χάρη και μας κρατάνε κατά κάποιο τρόπο θεωρώ δονητικά πολύ χαμηλά ανέκαθεν υπήρχε φόβος γενικά προώθηση του φόβου και προώθηση του σεξ, πρώτη συνδενής, Πόσε ταινίε, πόσα... Αυτό που πουλάνε βέλενε λένε είναι αυτό που έχει σεξ και βία. Αυτό πουλάει. Ναι, αλλά αυτό βρίσκεται στα πρώτα δύο κέντρα. Βρίσκεται χαμηλά δονητικά. Η συνειδητότητα αποδείχθηκε πολλών ανθρώπων που αντιδρούν εξαιτίας του φόβου, όπως αντιδρούν, όπως αυτό που αναφέρεται πριν, που ήταν αστυνομικός ή όπως καταγράφηκε πριν από δύο εβδομάδε οι νεαροί σε ηλικία άνθρωποι ηλικιωμένους λόγω του φόβου, είναι ουσιαστικά δονήσεις το πρώτο δύο κέντρο. Και όταν η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εκεί και όταν υπάρχουν διαταραχές των οργιών και δισερμονία, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκδηλωθεί πολύ διαφορετικά. Ε, υπάρχουν κλίνακες. Ε, με τον οποίο διαμορφώνονται ο φόβο. Μπορεί να είναι ένα απλό φόβο ή μπορεί να φτάσει σε σημεία παράνοια και παρανομική συμπεριφορά. Κάτι το οποίο μπορεί να συναντήσουμε με τα ένα και αυτοκτονία. Το δε κοινωνικό σεξουαλικό στοιχείο βρίσκεται δεύτερο κέντρο. Και όπω είπα, ο για εξουσία βρίσκεται τρίτο κέντρο. Οπότε μα κρατάνε δομητικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε πολύ χαμηλό έβρος ε, δομητική κίνηση. Um, τα λέω όλα αυτά ως, ένα, um, ως μια εισαγωγή στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δονήσεις αυτές Τις δονήσεις του φόβου και τις uh, δονήσει uh, που προσπαθούν να μα εγκλωβήσουν Γιατί αν δεν τις χειριστούμε, τότε ναι μπορούν να βγουν Επειδή υπάρχει όπως η καδιανόφωση με πολλούς συμπεριφορών Μπορεί να εκδηλωθούν σε πολλούς ανθρώπους με πολύ διαφορετικούς τρόπους και με, και με άσχημους αλλά και με πιο διαχειρίσιμους Um. Πάνω σε αυτό, θα ήθελα να ακούσω την εκποθέτησή σας, ε, Γιώργο Πάνω σε ποιο, θυμησάμαι ακριβώς Σε εσύ φόβος και με το τρόπο που το οποίο το χειρίζονται Κοίταξε, ο φόβος είναι ένα εργαλείο πολύ δυνατό που το χρησιμοποιούν ε. Ξέρουν πολύ καλά να περνάνε καταρχήν μέσα με, με εικόνα, με ήχο με μηνύματα συγκεκριμένα, με φοβίε, με, με λέξει μεγάλε, μέσω των μέσα μαζική εξαπάτηση, γιατί δεν είναι ενημέρωση για μένα αυτά, μέσω ιδιωτικών ανθρώπων και ξέρουν να περνάνε το φόβο γιατί είναι πολύ εύκολο να φοβηθεί γιατί υπάρχουν δύο μεγάλοι φόβοι. Το να μείνει μόνο, να είσαι άφραγος χωρί λεφτά, να είσαι φτωχό, θα λέγαμε. Η έννοια τη φτώχεια είναι πολύ μεγάλο φόβο αρχαίγωνο και η έννοια τη εγκατάλειψη και το να είσαι τελείω μόνο, εγκατάλειψη. Και με έναν τρόπο τον περάνε διάφορου Γιατί αν δούμε βαθύτερα αυτή η αρρώστια πεθάνουμε μπορούμε να πεθάνουμε αβοήθητοι, να πονέσει το σώμα μας πάρα πολύ, που όλοι έχουμε μνήμες από διάφορες ζωές, όχι πολύ εύκολων θανάτων, ή μπορείτε να ξέρουμε ποιά και τα άλλα, όμως δεν έχουμε πιο πολύ, ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι μοναξιά και εγκατάληψη. Αυτό, αυτό είναι πολύ βαθιάς φόβος, που είναι πολύ βαθύ. βαθύς. Και με, το, με τον ιό, με την αρρώστια, με το φόβο, με όλα αυτά, ενεργοποιείται αυτόματα, δεν θέλει πάρα πολύ. Διότι εδώ και καιρό χτίζεται όλο αυτό πράγμα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει περάσει πάνω από πέντε εξοχέσει αν το δούμε καλύπτε τη σωρί τη Ελλάδα πιο βαθιά, όχι αυτέ τι μα έχουν πει. Έξει και πόσε στο χέσει κιροκοπήσει που έχει περάσει διάφορε. Αυτό ο φόβο έχει γραφτεί μέσα πάρα πολύ βαθιά στο ελληνικό DNA. Με το παραμικρο βλέπετε γίνεται κάτι του Εβραίου έχουμε γίνει με τα χρήματα βασικά. Όλη ώρα για τα λεφτά μιλάμε στην Ελλάδα. Τίποτε άλλο δεν μιλάμε. Μπορεί να μιλάω λίγο. Ε, βαριά, αλλά είναι σημαντικό αυτό που μιλάμε για τα λεφτά όλη μέρα θα έρθει και έχουμε εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει ο φόβο να χάσουμε τα λεφτά μα συνέχεια και προβάλλουν συνέχεια αυτό φόβο. Δεν θα έχει λεφτά, θα μείνει μόνο και θα αρρωστήσει. Και αν αρρωστήσει, επειδή δεν έχουμε τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να, να την κάνει. Οπότε ο φόβο του θανάτου, και ο του θανάτου του δύσκολου, έτσι, γιατί θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, είναι αποδεδειγμένο και σίγουρο. Ο φόβο του θανάτου του δύσκολου, με, την, με το να μην μπορεί να πάρει ανάσα, με το να σε πιάσει πνίξιμο, δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα πούνε, πρέπει να τα ξέρουμε όλα, φυσιολογικό είναι, αλλά όλη αυτή η φοβία, η συνεχόμενη. Η πληροφορία του Μεσοματικής Συνημέρωσης, με πήρε μπρόστατα μια κυρία που είμαστε στο Δήμο και βοηθάμε σαν ψυχολόγος και λέει, βλέπω όλη μέρα τηλεόραση. Λέω, σας σταματήστε να βλέπετε τηλεόραση. Σας έχει αρρωστήσει και τώρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι σαν Σύλλογος ή οτιδήποτε είναι να, να, να, με έναν τρόπο να λέμε σταματήστε να μπαίνετε και, και στην τηλεόραση. Καλά, και τα μέσα και το Facebook έχουν γίνει και αυτά πιο ποβικά και οτιδήποτε. Θέλει <ΣΣ> προσοχή. <σίλωση> <σίλωση> uh, βρήκα αυτό το οποίο συνέφα προγνωμένε που ανέφερε του επικεφαλής, ο πέθυνο του επικεφαλή ο τέλο Ανταχανόμ, του Τζέπισ, ο οποίο Τζεμίσου, ο οποίο μιλήσα για το, ε, για το, ε, το 4 μερίσκουλε μήνε πριν ε, για αυτό που ανέφερα περιηγούμενο. Ε, βρήκα το τίτλο τη της ε, τη αναφορά, Reportment, η ουσιαστικά αναφορά είναι, που λεγόταν World at Risk. Αυτό, αυτή η αναφορά γράφει ακριβώ μέσα το τι θα γινόταν σε περίπτωση μιας μεγάλης πανδημίας και το πόσο ανέθιμο είναι το οικονομικό και το ε, σύστημα το το αντιμετώπισης, το, το ιατρικό σύστημα, το πόσο ανέθιμο είναι σε πολλές χώρες και αυτό το δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Ε, αυτό κάτως που ξέρω είναι ότι σε σχέση με το φόβο και σε σχέση με τις δονήσεις χαμηλές, ένα πάρα είναι εύκολο, να εξουσιάσουμε τα πλήθη πιο εύκολα. Μπορεί να περάσουμε οτιδήποτε θέλουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, παράλληλα, αυτές οι δονήσεις μας κρατάνε χαμηλά στο επίπεδο του εγώ. Δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε. Μιλάμε για πέρασμα συνειδεότητες και για πέρασμα σε άλλες εποχές κτλ. κτλ και εδώ βλέπεις ότι αυτό που ετοιμάζεται είναι ο εγκλεισμός, όχι μόνο στα σπίτια μα, αλλά ο εγκλωβισμός σε πολύ χαμηλέ δονήσεις. Ε, όταν είμαστε εντοπισμένοι με αυτέ τι στο εγώ, δεν μπορούμε την ανθρώπινη συνειδητότητα, η ατομική ανθρώπινη συνειδητότητα, δεν μπορεί να δει λύσει. Γιατί το εγώ δεν μπορεί να δώσει ποτέ λύση. Και όμω βλέπουμε πολλά άρθρα από ανθρώπου ή από επιστήμονε που είναι στο εγώ να προσπαθούν να δώσουν σε που είναι στο εγώ, για να, να το εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να να και αναδύοντα σε πιο ψηλέ δρομήσει, σε πιο ψηλά τσάκρα, αναδύοντα σε μια σύνδεση με το πνεύμα ή στο υπερσυντητό, εκεί μπορεί να βρει λύσει. Το εγώ δεν δίνει ποτέ λύσει. Το υπερσυντητό όμω ή ε, η υπέρβαση του εγώ σε βλέπει, σαφή να βλέπει τα προβλήματα μακροκοσμικά και εκεί υπάρχουν οι λύσει. Αυτό αφορά τα πάντα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Είτε είναι σχέσει, είτε συντροφικέ σχέσει, είτε οικονομία είτε ιατρική, είτε οτιδήποτε, είτε οποιοδήποτε κλάδο, οι λύσεις έρχονται μόνο από την υπέρευναση του ερώ. Πολύ μεγάλοι επιστήμονες μεταξύ αυτών και ο Άινσταϊν, τις λύσεις τις έβρισκε όταν δεν κάθεται να μελετήσει, όταν δεν δούλευε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τις έβρισκε μετά, όταν ήταν πιο χαλαρίς και ήταν σε σύνδεση με κάτι ανώτερα. Σέργιο, περιμένω να ακούσω την δική σου τοποθέτηση. Η δική μου τοποθέτηση δεν είναι επάνω στο φόβο. Mm -hmm. Γιατί πιστεύω ότι ο φόβος είναι για τους φοβισμένους, για τους φοβικούς. Εμείς δεν είμαστε σαν Έλληνες, είμαστε φως. Είμαστε αγάπη, είμαστε χαρά. Και ακριβώς γι' αυτό μας κάνουνε αυτά που κάνουνε. Όταν σου απαγορεύουν να βγεις έξω, σου απαγορεύουν την επαφή. Και η επαφή, όπω ξέρετε πολύ καλά, είναι η αφή, είναι του τέταρτου τσάκρα. Η αίσθηση είναι τη καρδιά. αυτό Αρήβως. πάνε να μα κλείσουν, πάνε να μα κλείσουν την καρδιά. Γι' αυτό και ο κορονοϊός χτυπάει την καρδιά. Αλλά πώ θα δυναμώσουμε την καρδιά, αγαπώντα πρώτα τον εαυτό μα, μετά αγαπώντα όλου του άλλου, και είναι πολύ εύκολο να γίνει με δύο τρόπου. Να αποδεχτούμε τον εαυτό μα όπω είναι, να τον καταλάβουμε ότι έτσι τον κάνανε. Έτσι ήθελε να με κάνει η μάνα μου. Στρογγουλό, αδύνατο, ψηλό, κοντό, με μαλλιά, χωρί μαλλιά. Να μην καθόμαστε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Είμαστε το καλύτερο, το τελειότερο πλάσμα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και όταν αυτό το δεχτούμε, αυτομάτως θα, μέσα μας, θα βγει από την καρδιά μας η χαρά και θα δούμε πόσο όμορφη είναι η ζωή που ζούμε. Θα δούμε πόσο χαρούμενοι και καλοί είναι οι άνθρωποι γύρω μας. Γιατί θα έχουμε εμείς μέσα μας αλλάξει τον κόσμο. Και όπως λένε όλα αυτά τα τρομακτικά τα μέσα ενημέρωση, που δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ, όσο τη τηλεόραση που δεν έχω. Μπορώ να σας πω για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι κάθε μέρα έχουν οργανωθεί μέσα από ομάδες και κάνουν προσευχή σε συγκεκριμένες ώρες, κάνουν διαλογισμό σε συγκεκριμένες ώρες, για να καλυτερεύσει ο πλανήτης, να, γίνει, να πάει πολύ καλύτερα. Και αν λέμε για ορισμένα εκατομμύρια που θα πεθάνουν από τον κορονοϊό, δεν είναι τίποτα μπροστά στα δικά σα εκατομμύρια τα οποία θα εξελιχθούν και θα μπουν σε έναν καλύτερο καινούριο κόσμο. Μην πέφτετε στη λούμπα που μα έχουν αισθήσει. Αυτή είναι η λούμπα. Να ασχολούμαστε με το φόβο. Ενώ το ή πιο ωραίο πράγμα να ασχοληθούμε με την ωραία φύση. Είδατε σήμερα τι ωραία μέρα είχαμε. Είδατε τον ήλιο τώρα που δει τι κόκκινα χρώματα έχει. Βέβαια. Αυτή είναι η ομορφιά. Μυρίσατε την άνοιξη. Βγήκατε στα λουλουδάκια σα. Εκεί θα δείτε την ομορφιά της ζωής και θα την χαρείτε. Δεν υπάρχει κορονοϊός όταν έχεις το καρδιακό κέντρο δυναμητισμένο. Εξαφανίζεται ο κορονοϊός και όταν έρχεται και όταν μπει μέσα σου ο κορονοϊός και μπαίνει στον κύτταρό σου, τον ταΐζεις με αγάπη. Γιατί αυτός έρχεται και γίνεται σαν και εσένα, βιώνει μέσα σου. Έτσι κι το 51% του σώματός μας δεν είναι δικό μας. Είναι τα διάφορα μικρόβια, βακτηρίδια, δεν ξέρω, οι γιατροί τα λένε καλύτερα. Λοιπόν, αυτά συμβιώνουν μαζί μας, είναι ξενιστές, υπάρχουν ονόματα τέτοια που τα ξέρετε στις συμμορφωμένοι. Συνυπάρχουμε με αυτά τα πράγματα. Και πότε συνυπάρχουμε? Όταν έχουμε πραγματική αρμονία. Έχουμε το τρίγωνο που λέει ο Πυθαγόρας, το ισόπλευρο, που έρχεται το πνεύμα, έρχεται το συνέστημα, έρχεται και το σώμα και εναρμονίζονται. Τότε μπορούμε να μην έχουμε φόβος σε οτιδήποτε. Να έχουμε μόνο αγάπη για το οτιδήποτε υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και αυτό βγάζει την επιφάνεια κάτι διαφορετικό. Εάν υποθέσουμε ότι όντω η κατάσταση θα είναι ε, ότι βλέπουμε ένα πρόηλε, αυτή τη στιγμή, και ότι η κατάσταση συνέχεια θα είναι χειρότερη, Γιατί δηλαδή, έχουμε μπροστά μα οικονομικό τραφ και έχουμε μεγάλε δοκιμασίε, και κυρίω τελειωθεί το κλίμα του φόβου από τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, και από όλο αυτό που βλέπουμε και το οποίο είδαμε υπαρκά πόσο ο κόσμος θα αντιδράει. Αν υποκτώσουν όλο αυτό, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν τις στίχες του κόσμου δεν θέλουν την ανατολή, δεν θέλουν την εποχή του υδροχώρου να τη βιώσουμε. Γιατί αν όντως η κατάσταση πάει προ τα εκεί, τότε πώς θα έρθει αυτή η εποχή με εκείνου οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Μάλλον όχι μια απάντηση. Οπότε σε αυτή τη περίπτωση, την περίπτωση ανθρωπότητα. Θα κοίγεται στους να μην μας χειρίζονται σαν τα πράγματα, και να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι να μεβάσουμε τη συνειδητότητα και να, κάνουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες για να έρθει αυτή η εποχή του Έτσι, Έτσι είναι και ε, το κακό είναι ότι όλοι βλέπουν τον κόσμο μέσα από την τηλεόραση. Αν τον δούνε έξω από την τηλεόραση, μέσα από τον εαυτό τους, τότε θα δούνε ότι ενώ ο Ερντογάν περίμενε να κάνει παρέλαση στον Εύρο, δεν την έκανε. Ενώ αλλιώ το περίμεναν οι Γερμανοί και την πατήσανε. Συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούμε ότι διοικούν τον πλανήτη, συνέχεια προσπαθούν να διοικήσουν τον πλανήτη, αλλά πάντα χάνουν. Τι γίνεται όμω, Η ιστορία γράφεται από τον νικητή. Και ο νικητή είναι αυτοί που μένουν στον πλανήτη. Αλλά οι ακερδισμένοι είναι αυτοί που έχουν φύγει από τον πλανήτη. Είναι αυτό που λέγαμε. Εξελίξτε τον εαυτό σα, κυριαρχήστε στο συνέστημά σα για να, μην έχετε, να έχετε μόνο αγάπη μέσα σα. Και αφού κάνετε αυτά, θα μπορέσετε να φύγετε από τα δύο σκάφαντρα που έχουμε, το σώμα και την ψυχή. Και θα φύγουμε στο πνεύμα, θα εξελιχθούμε σε άλλες καταστάσεις πολύ πιο όμορφες, πολύ πιο ε, ήρεμες. Θα φύγουμε και από την τέταρτη και θα πάμε στην πέμπτη διάσταση που λέγαμε προηγουμένω. Είναι εγώ... στιγμή για να γίνει αυτό. Σωστό. Είναι ο γονός ότι αυτές οι, οι, οι γενικά τα μικρόβια, τα έχουν χαμηλή δόνηση. Έχουν χαμηλή δένυση. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο άνθρωπο ο οποίο θα αφήσει τον εαυτό, θα επιτρέψει τον εαυτό να συντονιστεί με φόβο ή με τρόμο ή με θυμό ή με οτιδήποτε τέτοιο, είναι πιο πιθανό να προσβληθεί από μια τέτοια ασθένεια. Συν το γεγονό ότι διαταράσσει τα τσάκα του και αποδυναμώνει την άντρα του και γίνεται πιο ευπρόσδεκτο σε αυτέ τι περιπτώσει. Οπότε, το να μπορέσει να είσαι ανώτερα στην ανώτερη δένυση, όπω είπε πολύ σωστά, η αγάπη έτσι, είναι ίσω μια τη πιο ισχυρέ δονίσει η οποία υπάρχει. Uh, για λόγω τι να πεις πάνω σε αυτό Για τις αυτές, Είναι σημαντικά αυτό που υποστέρει Συμφωνώ σε αυτό που είπε να, να το δούμε λίγο θετικά Γιατί πιάσαμε ένα κομμάτι ανάλυσης, ανάλυσης Του πιο αρνητικού και οκ okay, λογικά Αλλά ένα πράγμα να μπορέσουμε να καταλάβουμε σαφώς σαφώ αποδοχή του εαυτού μα και αγάπη του εαυτού μα. Είναι το πρώτο κλειδί και των αρνητικών καταστάσεων, ακόμα και τη φοβία μα, να την παρατηρήσουμε οτιδήποτε αλλά Να πάμε στη θετικότητα, γιατί έχουμε την καλύπτοντα μέσα μα. Έχουμε θύκο σπιθήρα, έχουμε, έχουμε πολύ θετικά πράγματα μέσα μα. Δεν είμαστε μόνο φτιάχμενοι με προβλήματα. Και για κάποιο λόγο βγήκαν κάποια προβλήματα, κάποια τραύματα. Όλα έχουν ένα νόημα βαθύτερο, το οποίο ίσω κάποια στιγμή τα απαντάμε, αλλά το θέμα είναι ότι. Για να μπορέσουμε να μείνουμε στη θετικότητα που αυτό καλούμαστε καθημερινά να κάνουμε σε εποχέ διαδικότητα που ζούμε, mm. είναι να είμαστε επικεντρωμένοι, να κάνουμε το διαλογισμό μα, να ξέρουμε να, να προσέχουμε τι ακούμε. Όπω είπε ο Στέργο, είπε πάρα, πάρα πολύ ομοφυκλομαντικό, το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να κοιτάξουμε καθημερινά τον Πόρτα, να βγούμε έξω να κοιτάξουμε τον ήλιο. Αυτά πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι πολύ θετικά και σημαντικά. Έχετε άνοιξει, έχει ήδη έθει, μάλλον. Και γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Αυτά είναι, είναι στοιχεία που μα δίνουν την πίεση τη καθημερινότητα, γιατί πάντα στη ζωή υπάρχει και το αρνητικό και το θετικό. Και ένα δεύτερο πράγμα είναι να μιλάμε με ανθρώπου δικού μα, να, να επικοινωνούμε έστω online, έστω τηλεφωνικά, έστω οτιδήποτε, να μιλάμε για το πρόβλημά μα με έναν δικό μα άνθρωπο ή να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι πιο ειδικό, να μην μείνουμε μόνοι. Γιατί στη, στη φάση του νου μας αν μα επηρεάζει ο νους, να το μοιραστούμε, να μην αυτή τη μοναχικότητα και την αγγλισμό τη εξατομικευσμένο μόνο μου στο σπιτάκι μου κλεισμένο. Και αυτό που κάνουμε μεταξύ μα είναι να βρεθούμε 4-5 άτομα να μιλήσουμε. Και αυτό είναι ένα, το μέρο του υδροχώρου: να μπορούμε να γίνουμε ομάδε και να μιλάμε και να συζητάμε και να, να φιλοσοφούμε, αλλά και να λέμε και τα προβλήματά μα, να είμαστε πιο ανοιχτοί. Η εποχή αυτή θα μα βοηθήσει να, να μην μείνουμε μόνοι. Γιατί έχω πολλά άτομα τα οποία μιλάω, τα οποία είναι γυναίκε μόνε, δεν έχουν κανένα να μιλήσουν, είναι για τι κάποια αυτά και βοηθούνται από πράγματα. Τέλο πάντων, μέσα από ένα τηλέφωνο, μέσα από μια συζήτηση, μια θετική σκέψη. Μια είχα μια κυρία που πιστεύει στον Θεό, τη λέω βεβαίω. Πιστεύεστε παραπάνω στον Θεό, βοηθάει. Σαφώ βοηθάει, το πιστεύω κι εγώ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται να επικεντρωθούμε, ειδικά τώρα στο θετικό, βλέποντα το αρνητικό μα, δεν το ξεχνάμε. Αλλά πάντοτε με μια πιο ομαδική δουλειά μεταξύ μα να συζητάμε διαβάζουμε ένα βιβλίο και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αλλά μην μείνουμε μόνοι να το επικοινωνήσουμε να πάρουμε ένα φίλο που έχεις κάτι σήμερα δεν είμαι καλά ε, άκουσα με δύο λεπτά όχι δέκα λεπτά δύο λεπτά μόνο τρία δεν έχει σημασία εκεί θα φανούν πολλά πράγματα η ανθρωπιά και η φιλία αν θέλετε, φιλία, κρίνεται σε 2 πεντε εκεί θα φανεί η αλήθεια μα. Είπαμε σε έναν ειδικό και όλοι οι ειδικοί προσπαθούμε να βοηθήσουμε με πάρα πολλού τρόπου. Δεν είμαστε μόνο για τα λεφτά που λένε διάφοροι. Κάνουμε διάφορε κινήσει, πάρα πολλέ, όλοι μα να είμαστε συνέχεια διαθέσιμοι όσοι μπορούμε και πραγματικά να βοηθήσουμε. Και μα έχουν χτυπήσει με πάρα πολλού τρόπου εμά, στη δουλειά μα και το κράτο με διάφορου τρόπου. Θέλω να πω ότι πολλοί βοηθάνε και χαίρομαι γι' αυτό, είτε Δεσσαλονίκη παντού. Α μην τραπούμε να ακούσουμε κάτι θετικό και να διαβάσουμε κάτι. ή να μοιραστούμε ένα θετικό ποίημα ή κάτι θετικό. Οκ, okay. αυτό. Υπάρχουν, είναι, είναι ευκαιρία αυτή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι ευκαιρία, Μπορείτε να δει κανεί έτσι, ε, να την εκμεταλλευτούμε για να μπορούμε να εξελίξουμε τον εαυτό μα. Ε, ε, Σύμφωνα με τι γνώσει που έχω, όποτε συμβαίνει κάτι σε ατομικό επίπεδο, ε, όπω αυτό που περνάμε τώρα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο κάθε άνθρωπος που περνάει κάτι το δύσκολο βρίσκεται σε πνευματικό τέλμα, βρίσκεται σε στασιμότητα. Και ότι για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το τέλμα θα πρέπει να ασχοληθεί με την πνευματικότητά του. Η ενέργεια που δρα πάνω αυτή τη στιγμή πάνω στη γη είναι η ενέργεια η οποία μας δίνει μια όθηση, Μέσω τη δυσκολία. Όταν το σύμπαν αντιλαμβάνεται ότι ο καθένα από εμά βρίσκεται σε ένα τέτοιο στέλμα, σε αυτή την περίπτωση έρχεται κάτι το αναπάντεχο, μια δυσκολία, μια απώλεια, ε, η οποία μας αναγκάζει να κινηθούμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το βιώνουμε σε ένα παγκόσμιο βιβλίο. Είναι σαν να σου λέει, το σύμπαν κάτι, ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα στέλμα. Κάπου έχει γίνει πολύ ευωρική, κάποιοι έχουν γίνει πολύ καταναλωτική, κάποιοι έχουν ξεχάσει τον συνάδελφο, κάποιοι έχουν ξεχάσει πιθανώ το κοινωνικό θέμα πάρα πολύ. Ε, οπότε έρχεται αυτή η ευκαιρία, που δίνει την όθηση, σαν να είναι ένα πατέρα, ο οποίο μα δίνει μια ασφαλιά για να ξυπνήσουμε και για να μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν η στιγμή είναι τώρα. Είναι σαν ένα καμπανάκι ότι η συνειδητότητα τη ανθρωπότητα θα πρέπει να κινηθεί. Αλλά για να κινηθεί όλοι μαζί, θα πρέπει να κάνουμε ο καθένας στο δικό του μέρος. Οπότε θεωρώ ότι η στροφή στον άνθρωπο, η στροφή ε, στην εξέλιξη της συμπεριφορά μας, η ανέλιξη της πνευματικής μας ικανότητας, της συνδέτητάς μας, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Χωρίς να, να παραγνωρίζουμε και τα υπόλοιπα, αλλά είναι ο στόχος μας... Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε σε μια κοινωνία διαφορετική ή να διαμορφώσουμε μια κοινωνία διαφορετική, ε, πιθανώ για να έρθει η εποχή του υδροχώρου, γιατί και να έρθει και να μα βρει από μας τους, θεωρώ ότι θα πρέπει να μα βρει προετοιμασμένου και θα πρέπει να μα βρει να έχουμε κάνει τι δικέ μα αλλαγέ. Οπότε, θα παραλάβω κάτι που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση, ιστορική ενδοσκόπηση, μια ευκαιρία για ανασκόπηση της ζωή μας, μια ευκαιρία για συνειδητοποίηση των λαθών μας, της αποδοχής του εαυτούς μας και του αναγκαλιασμού μιας άλλου είδους που θα μας κάνει πιο ανθρώπινους. Ε, κατερίνα, αφήσαμε την ε, κυρία της ε, παρέας, μέχρι στιγμής ε, δεν έχει ξαναμιλήσει. Κατερίνα, σε σχέση με τους... Ε, Αρχιός Έλληνες και με αυτά που ξέρεις. Τι πιστεύεις για αυτά τα τελευταία που λέμε? Ε, θεωρώ ότι όλοι οι συνομιλητές είχαν να πούν κάτι πολύ ενδιαφέρον και η πρόταση ολωνών έχει βάση. Στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας είναι να αισθανθούμε ότι υπάρχει η προοπτική και η δυνατότητα για την οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν είμαστε λαός που θα μπορούσαν, μπορούμε να δεχθούμε τον de facto. Και ειδικά σε πράγματα που έρχονται σε σύγκρουση, όχι με την υγεία, αυτή τη θεωρούμε κορυφαία. Έρχονται σε σύγκρουση με την ελευθερία μας. Και η ελευθερία, βέβαια, δεν είναι το ζητούμενο του θέλω της ικανοποίηση των επιθυμιών μας, γιατί η ασυδοσία της ελευθερίας οδηγεί σε υπερβολική δουλεία. Και ακριβώς αυτό πάθαμε εμείς τόσα χρόνια. Ε, θεωρώντας ότι όλη αυτή η ελευθεριότητα στην οποία περάσαμε, ε, από το να λέμε ό,τι θέλουμε, να κινούμαστε όπως θέλουμε, ε, να θεωρούμε ότι η ίλη έχει λύσει τα προβλήματά μας, ότι μέσω αυτής ε, αναδεικνυόμαστε. Και ότι βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο με τα υλικά μας, είναι μία ψευδαίσθηση που θα έρθουν οι άνθρωποι σήμερα να συνειδητοποιήσουν ότι όντω δεν ισχύει. Εάν δεν έχεις εσωτερικές, εσωτερικά στηρίγματα, δηλαδή η βάση της δύναμής σου βρίσκεται μέσα σε ένα τον ίδιο, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί από το περιβάλλον. Όταν όμως εσύ ο ίδιος προτίθεσαι θετικά να αντιδράσεις, θα βρεθούν πάρα πολύ να σε στηρίξουν. Και αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε σημείο πολύ ιδιαίτερο για εμάς, τους Έλληνες. Και καθόλου κακό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτό ο εγκλισμός και ο περιορισμό που μας συνέβη. Ε, εξαρτάται από ποια πλευρά θα δεις το θέμα. Μπορείς να το δεις αρνητικά, αλλά μπορείς και θετικά. Και η θετική του πλευρά είναι ότι μέσα από αυτό μπορεί εσύ ο ίδιο βγαίνοντα μεθαύριο, να είσαι πολύ πιο ενδυναμωμένος. Πρώτον, γιατί άντεξες κάτι που είναι αφύσικο. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Δεν έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον, δεν έρχεται σε επαφή με τη φύση, με τους ανθρώπους. Δεν κοινωνεί, δεν παράγει, δεν δημιουργεί. Και όλο αυτό μαζί, συσχετιζόμενο, οδηγεί πολύ εύκολα σε καταθλιπτικές Καταστάσεις. Είναι ζητούμενο να αντιδράσεις ενεργά, όχι επιθετικά, γιατί αυτό θα βλάψει εμάς. Να αντιδράσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να βάλει μία μικρή πρόοδο σε καθημερινή βάση τη ζωή του. Κάτι πάρα πολύ μικρό που μπορεί να κάνει, αλλά θα είναι για αυτόν ένα επίτευμα. Κάτι διαφορετικό από ό,τι είχε πετύχει μέχρι σήμερα. Μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια και όρια που κινείται η ενδυνάμωση είναι πάντα εσωτερική. Άλλωστε, ο Σοκράτης αυτό που υποστήριζε είναι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός ανθρώπου είναι να έχει το της αυτόν. Το γνώτης αυτόν είναι πορεία ζωής. Δεν είναι το πετύχαμε και το μαχτελίωσε, το κερδίζεις. Αυτό το χτίζεις μέρα με την ημέρα. Και βεβαίως, πετυχαίνοντάς το, σέβεσαι περισσότερο εσένα Εμπιστεύεσαι περισσότερο εσένα, υπολογίζεις και σέβεσαι εξίσου τον συνάνθρωπό σου και ξεφεύγεις από τα όρια και του φόβου και της ανασφάλειας. Ο φόβος είναι και φυσιολογικός, γιατί είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Είναι αναγκαίος, δηλαδή τον χρειαζόμαστε για να μπορούμε να προσέχουμε. Ο φόβος, ο ανεξέλεγκτος και ο αδικαιολόγητος είναι αυτός που περιορίζει τον άνθρωπο. Εάν αυτό γίνει αντιληπτό ή αν διηλύεται, φιλτράρεται η πληροφορία γιατί τώρα υπάρχει υπερπληροφόρηση και προσπαθεί με λογικό τρόπο να καταλάβει τι θέλει να πει, είτε είναι καλό είτε όχι, αλλά να το έχει καταλάβει. Όχι δηλαδή να σου το μεταφέρει κάποιο άλλο, όχι να το συμπεράνει κάποιο άλλο για σένα, όχι να, να βάλει κάποιον άλλο να σκέφτεται για σένα. Όταν αυτό συμβαίνει, κάποια στιγμή θα αποφασίσει και για σένα. Οφείλει να έχει τον έλεγχο με αξιοπρέπεια του εαυτού σου στο, στο, ε, σε αυτό που είναι αυτονόητο. Δηλαδή, χρειάζεται όλοι μαζί να συνεισφέρουμε, αλλά για να μπορέσει να συνεισφέρει κάτι, πρέπει και εσύ ο ίδιο να έχει να δώσει. Αν είσαι εσύ αδειάσυ, ή θα μπορέσει να προσφέρει στον άλλο. Εάν κινήσεις σε ένα πλαίσιο οργή θυμού ή φόβου, Χωρί να το θέλει, η καλή πρόθεση να έχει απέναντι στον άλλο και δίκαιο δικαιολογημένο να είναι ο σου, δεν θα βοηθήσει. Η αίσθηση έκαιση... αυτό το όλοι μαζί, αλλά ξέρει, ο καθένα από τη δική του πλευρά να πιστέψει ότι ο ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ακριβώ. Πρέπει ο καθένα με τη σειρά του να κάνει το δικό του μέρο για να μπορέσει να κινηθεί όλοι η ανθρωπότητα προ κάποιο διαφορετικά. Um, και Λουκά, μου, να συμπληρώσω ναι. κάτι ναι, ναι. Μιλούσαμε για ενεργειακά παιδιά και δονήσεις mm -hmm. Αυτός ο πλανήτης είναι, ήταν, έτσι και εξακολουθεί Ήταν ένας μαγικός τόπος Δηλαδή ίσως ήταν το ωραιότερο μέρος για να ζει ένας άνθρωπος mm -hmm. Είχε πολλές φυσικές πηγές και τα πάντα που σήμερα έχουν δημιουργηθεί Έχουν δημιουργηθεί από τα υλικά αυτού του πλανήτη Έτσι mm -hmm. Όταν ακούμε και καίγονται δάση, ένα τεράστιο θέμα, κλείνονται πηγές ή όταν οι άνθρωποι αρχίσουν και ακούν ότι πρόκειται ή συζητούν ιδιωτικές εταιρίες να αναλάβουν το νερό, πρέπει να είναι πάρα πολύ υποψιασμένοι, διότι έχουν καταφέρει σε μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό να εξαφανίσουν την, τους φυσικούς σπόρους. Οι φυσικοί σπόροι φυλάσσονται σε κάποια τράπεζα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τη φάση των γενετικά τροποποιημένων. Έτσι. Mm -hmm. Δηλαδή, ήδη ένα μέρος της διατροφής δεν είναι αληθινό, έχει αλλοιωθεί. Το νερό είναι βασικό, βασικότατο αγαθό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει ιδιωτικό. Όταν ακούμε ότι συζητούν για κάτι τέτοιο, πρέπει να είμαστε όχι απλώς υποξιασμένοι, σχεδόν πανέτοιμοι για το πώς θα αντιδράσουμε για να το αποφύγουμε. Και όταν βλέπει ότι οι φυσικοί πόροι καταστρέφονται, π.χ. η Αμαζόνιο, μια καταστροφή τρομακτική, που βέβαια πίσω από τον Αμαζόνιο κρύβεται ένα τεράστιο μυστικό, άλλη φορά θα το συζητήσουμε, όταν βλέπει ότι οι λαοί αποδομούνται, δεν του ενδιαφέρει αυτοί οι οποίοι α το πούμε, θέλουν, έχουν ένα παγκόσμιο σχέδιο. Ο στόχο είναι να σταματήσουν οι θρησκείες, να σταματήσουν τα έθνη, να καταργηθούν ακόμη και τα φύλλα. Mm -hmm. Συζητούν για έλλειψη φύλλου. Δεν υπάρχει το άντρας και γυναίκα, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η διαόνιση του είδου. Mm -hmm. Του ενδιαφέρει να περάσουμε σε ένα, σε ένα μεταλλαγμένο τύπο ανθρώπου. Δηλαδή, στο μέλλον αυτό που θα έχουμε να συναντήσουμε, και αυτό και σε βάθος δεκαετίας θα έλεγα, θα είναι δύο κύρια στρατόπεδα. Αυτή που είναι υπέρ του φυσικού, και αυτοί που είναι υπέρ του τεχνητού, διότι θα πιστέψουμε ότι το τεχνητό μπορεί να γίνει καλύτερο από το φυσικό. Είναι... Εδώ έχει υπέχθει ένα παιχνίδι πολλών χιλιάδων ετών, χιλιάδων ετών, κατά την άποψή μου είναι αμέσως μετά την Ατλαντίδα, mm -hmm. από τότε ξεκίνησε η μεγάλη καταστροφή. Οπότε, όταν οι, οι, οι οικογένειε αυτών, που είναι πολύ συγκεκριμένες, διαιωνίζουν το σχέδιο από γενιά σε γενιά, ότι... Οι άνθρωποι, με όλη την καλή θέληση, αν υποψίαστε, δεν το παρακολούθησαν. Και τώρα που έρχονται προ της καταστροφή, αναγκάζονται να πούν τι γίνεται εδώ. Κάτι το οποίο, βέβαια, το γνωρίσαμε και στη δεκαετία τη κρίση. Πολλοί άνθρωποι αφουπνίστηκαν σε εκείνη την περίοδο και θεωρώ ότι ε, το καλό έγινε. Δηλαδή, πολλοί Έλληνε αφουπνίστηκαν ξανά. Και να μην ξεχνάμε λίγο το ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι σοβινιστικό αυτό που λέω, αλλά. Ο Έλληνα έχει, έχει κάτι, φέρει κάτι. Και φέρει και την ελευθερία. Ποτέ δεν θέλει να καταπιέσει. Ποτέ δεν θέλει να επεκταθεί. Ποτέ δεν θέλει να κυριαρχήσει. Και φέρνει και την αλήθεια. Και η αλήθεια έρχεται μέσα του πολιτισμού μας, που έχει κατέβει σε πολύ χαμηλή και ευτυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι αυτά τα δέκα χρόνια έχουν αρχίσει και ανεβάζουν αυτή τη δόνηση. Οπότε... Ε, Συναθηνά και χειρακίνη και, και ίσχυ εν τη ενώση. Αυτό είναι το μήνυμα που θα μπορούσα εγώ να αφήσω. Ε, Πωλή ομοφόρα. Έθεσε. Φερνήκαν δύο θέματα τώρα εδώ. Γιατί έτσι μην μα, αλλά με ρίχνουν άλλε πόρτε. Καλησπέρα. Το πρώτο θέμα είναι ότι δεν μιλήσαμε για τη συχνότητα δέννηση τη κλίμακα Σούμαν, τη γη. Η οποία συχνότητα δέννηση, γιατί η γη, η γη έχει μια δέννηση, ε, έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι και όλα τα όμορφα όντα αυτού του πλανήτη συντονισμένοι. ήταν συντονισμένοι με αυτή τη συχνότητα δόνηση. Αλλά αυτή πλέον κινείται σε ανώτερα επίπεδα. Και ο άνθρωπο ακόμα κινείται στην παλιά δόνηση, αν το πάρει από ενεργειακή άποψη, και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η αλλαγή στου ανθρώπου. Κάτι που, που πολύ σημαντικό εδώ, το οποίο ήταν και διαπίστωση μετά από αυτά που είπε, ήταν ότι ξαφνικά βρισκόμαστε εγκλεισμένοι στα σπίτια μα. Ξαφνικά δεν έχουμε την ικανότητα να δούμε αγαπημένα πρόσωπα και ξαφνικά είμαστε απομονωμένοι ακόμα και από την κοινωνία. Ότι αν το δείτε κανεί σε μια διαφορετική κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε η επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ μα. Έχει διαλυθεί η επικοινωνία, έχει διαλυθεί η ικανότητα να δούμε αγαπημένου. μας κλεινει το τσάκρα τη καρδιά, τη αγάπη, τη επικοινωνία στο δεύτερο, γιατί ανοιχτά στο φόβο, στο πρώτο και στο τρίτο, φόβο για την εξουσία. Γιατί να το δω ότι αυτοί οι οποίοι τη στιγμή ειδικούν αυτόν τον κόσμο θέλουν πραγματικά το καλό μας. δυσκολεύομαι πολύ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέποντας την παρκή παρματικότητα. Θέλουν το καλό μας. Πώς είπες Καταλίνα. Με ακουθλικά μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Σε έφτασα πάλι τώρα. Και κάποια πέρα που θέλω να σου πω, που θέλω να πω όχι σε γενικά, είναι ότι το τρίτο κέντρο, το τσάκα αυτό, έχει σχέση με την εξουσία, αλλά έχει σχέση επίσης και με τη ε, δύναμη της θέληση, Όπως επίση έχει σχέση και με την ε, ικανότητα αντίδραση. Όταν λοιπόν αυτό το κέντρο ε, αρχίζει και, και ανισορροπεί, είμαστε στα πρόθυρα να παραδώσουμε σαν ανθρωπότητα την λίγη ακόμα εξουσία που μας έχει μείνει. Μέσω των εκλογών, μέσω του συστήματος εκκυβέρνησης, έχουμε παραδώσει την ενέργεια της εξουσίας και την έχουμε απομακρύνει από μας και την έχουμε δώσει κάπου αλλού. Με αυτό που πρόκειται να γίνει αυτή τη στιγμή, είμαστε ακόμα πιο πολύ σύμφωνοι στο να παραδώσουμε ακόμα περισσότερη εξουσία σε άλλου. Λιγότερη ελευθερία σε εμάς, κατηδυνάστευση των δικών μας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό, γιατί όταν το τρίτο κέντρο αρχίσει και λειτουργεί άσχημο, σε αυτή την περίπτωση η δύναμη θέλησης λιγοστεύει. Η δύναμη θέλησης είναι σαν ένα μη. Όσο πιο πολύ δύναμη θέλησης, όσο πιο πολύ εκκληρώνεις στόχους, Επιθυμίε και πράγματα της καθημερινότητας που έχεις πει ότι θα κάνεις, τόση περισσότερη δύναμη θέλησης βρίσκεις να έχεις. Κάθε φορά που υπάρχει μια ματέωση ή κάθε φορά που κάτι εκυραίνεται, κάτι χαλάει ή κάτι βρίσκεται σε βεβαιότητα, βρισκόμαστε να έχουμε λιγότερη δύναμη θέλησης από ό,τι είχαμε στην αρχή. Και όσο λιγότερη δύναμη θέλησης στο τέλος αποκτάμε, τόσο ανήμποροι είμαστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και τόσο αν δεν να μπορέσουμε να κοντράρουμε ή να έρθουμε σε σύγκριση με αυτό το οποίο συμβαίνει. Ε, Λουκάμπου, ξέρεις τι. Εγώ έχω ένα πολύ, έτσι, μια πολύ θετική αίσθηση. Και όπως είπε και ο φίλος μας ο Κάρλ, για την Ελλάδα τα πράγματα δεν θα είναι τόσο άσχημα. Αισθάνομαι ότι χωρίς να το έχουμε καταλάβει έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν ήθελα σε αυτό. Εγώ έβλεγα κάποια τα πανάκια. Μιλάω για, για εμά του Έλληνε. έτσι. Ένας φαίνα τέλειτα. Δεν ήθελα καθόλου σε αυτό. Ε... Ε... Ε, τώρα, οι μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί σαφώ και θα τύχουν πολλές περιπτώσεις, άκουγα ότι σε κάποιο κέντρο που δέχεται ε, βοήθεια, ε, τηλεφωνής για ψυχολογική βοήθεια, ε, πάρθηκαν κάπου 6,5 χιλιάδες κλίσεις. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι αυτό Σαφέστατα και είναι σοβαρό, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν τελείως μόνοι τους. Και μπορεί να είναι και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή μπορεί να είναι γυναίκες μόνες τους, άνθρωποι μόνοι τους. Μόνοι, ε, μόνοι τους. Δε, καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλό. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν γνωστοποιήσουν τη μοναξιά τους με κάποιο τρόπο, ίσως μπορούν να δεχθούν βοήθεια από ανθρώπους που προτίθενται. Αλλά στο σύνολο... Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και απομονωμένοι όπω είμαστε, επειδή η φυσική μας τάση είναι να κοινωνούμε ο ένας στον άλλο, γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Μπορεί αυτό να είναι μέσω διαδικτύου. Γινόμαστε πιο ένθερμοι, να θελίσουμε βγαίνοντας, να εκδηλώσουμε αυτή τη δυναμική που έχουμε. Ε, αυτό όλο το οποίο περνάμε, σαφώ και είναι από των προηγούμενων... Ε, πολλών δεκάδων ετών που διένυξε η χώρα μας, και των λαθών που έχουμε κάνει. Έτσι, αυτό αναμφισβήτητα. Όμως, Λουκά, δεν είναι μία αναστρέψιμο στη χώρα μας. Εδώ θα μας πολύ σοβαρά θέματα να πάρουμε θέση. Πολύ σοβαρά και, και αν το θέλεις και καθοριστικής σημασίας. Ε, εάν οι Έλληνες δεν αντιληφθούμε εν συνόλο ποιο είναι το καλό μας, εκεί σαφώς και βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Αν αποστασιοποιηθούμε από το πρόβλημα και το δούμε αντικειμενικά, θα καταλάβουμε ότι αυτό που μας συμφέρει είναι να παραμείνουμε ενωμένοι. Και η βοήθεια, αυτή η αίσθηση της ενώσεως, να ξέρει ότι δίνει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη δύναμη στην ψυχή ενός ανθρώπου, ακόμα και αν είναι σε απόσταση. Ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο εγκλισμός είναι προσωρινός. Έτσι. Το γνωρίζουμε αλλήμωνο, αν πιστεύουμε ότι θα καταφέρουν να μας φυλακίσουν εσάς. Δεν υπάρχει αυτό για τους Έλληνε. Μα μόλι πιο ενδιαφέροντα για του μούδια εμβολια... για, τον... για τον εμβολιασμό το αναγκαστικό. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. <laughs> Μα πάνω σε αυτά τα πλαίσια μιλάω. Ναι. Πάνω σε αυτά τα πλαίσια μιλάω. Γιατί λέω επιβεφάνε αυτή τη στιγμή. Λουκά, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και αυτό ε, είναι και μεγάλο. Δηλαδή, αν από τη μία ο άνθρωπο θέλει να είναι άνθρωπο, έτσι όπω γεννήθηκε με τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και να τρέφεται με αληθυνέ στροφέ. Ε, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα χειρό δρόμο ζωή ή θα πρέπει να κάνει επιλογή. Γιατί εδώ θα σου θέσουν το δίλημα, το, το ανέφερα και όλα στα προηγούμενα. Ότι κύριε, αν θε να είσαι υγιή και να προστατεύεσαι, θα πρέπει να εμβολιάζεσαι. Μα ε, αυτό πριβώς. Ότι βλέπει ότι παίρνει μια κατάσταση και βλέπει πώ δρομολογείται. Δεν μπορεί να αγνοήσει το τι έχει πεθεί και το πώ δρομολογείται. χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να αγνοηθεί αυτό. Ε, Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι μεγάλο, θα αφήσουμε εδώ, θα κλείσουμε εδώ, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, θα συνεχίσουμε την επέμενη Τρίτη, πάνω γύρω θέμα και να μιλήσουμε και για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθηθείμε αυτό το διάστημα και πώς μπορούμε να εντάσουμε τη δένισή μας. Σα ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα παρέμπες, σα και σε έχουμε ένα έμορθε βράδυ να έχετε.